Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Art.fm στους 90,6 και στην εκπομπή ΑΕ. Μουσική Όπως κάθε μεσημέρι, από τη μέω στις 2 και μισή, η Γεωργία Μπάστα και ο Δημήτρης Καζάκης κοντά σας. Σήμερα βέβαια η ομάδα ξεκινάει λίγο κουτσαφό, ο Δημήτρης Καζάκη δεν πρόλαβα να το πω, πήγα να πω ο ότι θα καθυστερήσει είναι. λίγο. Δεν πρόλαβα να το πω και εμφανίστηκε διότι έρχεται από το αεροδρόμιο. Λοιπόν, καλώς ήρθες. Κάτσε, ξεκουράσου και θα ο τα πούμε. Ε, έρχεται απευθείας από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, οπότε είπα και εγώ ότι 5-10 λεπτά, βρε παιδί μου, θα είμαι μόνη μου, αλλά ούτε 5 λεπτά δεν <laughs> Τέλο πάντων. Εσεί τα γνωστά, όπως ξέρετε, επικοινωνείτε μαζί μας, γράφετε μέσω SMS, γράφετε ΕΠΑΜ και ενώ το μήνυμά σα και αποστολή στο 54344. 54344, ΕΠΑΜ και και το μήνυμά σα. Επίση, στο εκπομπή αε, παπάκι, gmail και ό,τι ήθελα να πω, είπαμε πριν λίγο στου τίτλου ότι εκπρόσωποι τη Τρόοκα είναι με τον Υπουργό Αργασία κύριο Βρούτσι, ωστόσο, εδώ πληροφορούμε ότι έχει δημιουργηθεί νέα εμπλοκή, κάπου έβαλε στο χεράκι σου, διότι κάπου διαβάζω ότι έχει διακοπή αυτή η διαπραγματεύση μεταξύ Τροικα και κύριο Τόμσε. Κάπου αλλού λένε ότι ο κύριο Τόμισε ότι θα πάει στη Λαγκαρτ. Θα πάει λέει στη Λαγκάρτ τη μαμά του, δηλαδή, κάπω έτσι μου φάνηκε μένα. Θα πάω στη Λαγκαρδ λέει να είναι την κλειστή. Mm. Και αφού τα πούμε, θα επιστρέψω. Δεν ξέρω τι από τα δύο ισχύει, θα το δούμε. Mm. Είναι Πολα, αυτά είναι τα θρίλερ, ας... τα περίεργα που εξελίσσονται τι τελευταίε ας... μέρε. Ε, στο σπίτι σου και έλα με τον κ. Μόναχο, πώ θα ακριβώ. Ε, δε, δε, Πάντω δεν έχει την άδεια, μάλλον, για να συνεχίσει, mm. για να κάνει. Είναι αυτό το θρίλερ τη χρονοκαθυστέρηση, Δημήτρη, που αυτέ τι μέρε ε, παίζεται. Τίποτα, αυτό είναι mm. δα, οι γνώσε ανοησίε. Αυτό που μου κάνει εντύπωση βέβαια δεν έχω προλάβει γιατί μου με τρει μέρε το δρόμο. Αλλά θα πούμε σήμερα. Κάνουμε αυτή την εισαγωγή σήμερα θα μα πει σε αυτά που έχει ζήσει στο δρόμο. Να πούμε την πραγματικότητα, να μιλήσουμε και λίγο για ουσία. Ναι, ούτερό συγκρότημα είναι, δηλαδή. Λοιπόν, βγήκε κάποιο γράμμα από κάποιο μουλευτή τη διμάρ Είναι το αεροπλάνο μέχρι να συνηθίσει αυτά και γραμματισμούς γραμματισμό. Λοιπόν, σχετικά με το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, yeah. το τι έχει συμφωνηθεί. Βυσικά δεν έχω μπορέσει να το διαβάσω, καθότι ότι... Ε, εγώ ξέρεις τι λέω, σήμερα θα κάνουμε λίγη αποτοξίνωση, διότι εσύ τρει μέρες ήσουν στη Χράκη, ήσουν στη Θεσσαλονίκη και επειδή εκεί έξω συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα, mm -hmm. Ο, ο κόσμο ζει μια άλλη πραγματικότητα από αυτή που του πασάρουν τα μέσα ενημέρωση. Το λεπτό λεπτό τι είπε ο κύριο Βρούτση είπε ο κύριο Ταϊκούρας ή ο κύριο Μηταράκη με τον κύριο Τόμψεν. Mm -hmm. Αυτό το, έτσι, το, το πλαστό. λοιπόν Αυτό το ακούνε. Εντάξει, θα τα αναλύσουμε. Εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο γιατί με πήραν τηλέφωνο και μου λέει Θα το πει στο ραδιόφωνο. <χω> γιατί αν δεν το πει στο ραδιόφωνο έχει ποινή. Φέσαι, γιατί μα ακούνε <χω> τώρα. Ναι. <χω> Είναι το εξή. Ε, μια φίλη ε, χθε. Προσπάθησε να, να σηκώσει τα χρήματά τη από την μια από τράπεζα. Ναι. Ε, τα οποία υπερέβαιναν τι 5.000 ευρώ. Mm -hmm. ε, Μην τρομάζετε, ήταν πολύ καιρό να τα σηκώσει. Εγώ θα έλεγα πω τιμήναν αυτά. 5.000 ευρώ. Και πέρα από τα γνωστά, γιατί κυρία μου, <laughs> ναι. δεν δε σα κάνουμε εμεί, μη σα κάνουμε, είμαστε πολύ καλοί. Και, με βλέπετε, Γιατί θα τα παίρνετε και όλα αυτά. Μετά τη ζητήσανε ασφαλιστική και αφορολογική ενημερότητα για να πάρει τα λεφτά της. Ναι. Εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος από Δευτέρα οποιαδήποτε ανάληψη πάνω από 5.000 ε, ενδεχομένως να είναι ανάληψη για φυσικά πρόσωπα δεν το ξέρουμε ακόμη, θα το ψάξουμε ακόμη αυτό το πράγμα ή ισχύει και για νομικά πρόσωπα πολύ φοβάμαι ότι είναι μόνο για φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχεις φορολογική και τουλάχιστον φορολογική ενημερότητα Λοιπόν αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα Αυτό είναι πολύ σοβαρό ε, θέμα όταν α, α, ζήτησε εξηγήσει και όλα αυτά τα πράγματα, τη είπαν mm. ότι είναι εντολή τη Τραπέζη Ελλάδο στα πλαίσια του αγώνα ενάντια στη φοροδιαφυγή. Συγγνώμη, αυτό το δικαίωμα εσύ το γνωρίζει βέβαια πριν το ψάξουμε. Το είχε η Τράπεζα τη Ελλάδο και απλά δεν το είχε βάλει σε ισχύ ποτέ. Α, έχει τέτοιο δικαίωμα. νομικό δικαίωμα. Τι, υπάρχει νόμο, ο τελευταίο νόμο του 11, αν θυμάμαι καλά, που έχουν, έχει δώσει τεράστιε υπερεξουσίε στην Τράπεζα τη Ελλάδο τεράστιες ναι. και τι εφαρμόζει κατά το δόκον ή μάλλον κατά τολή ναι. ε, έχει ενδιαφέρον να θυμηθούμε ότι έκλεισε τρεις ή τέσσερις αν θυμάμαι καλά τράπεζες με το έτσι γουστάρω τα διοικητικά συμβούλια mm. των συνεταιριστικών τραπεζών έμαθαν ότι κλείνουν Ενκλή, από το ραδιόφωνο για την τηλεόραση mm. λοιπόν με κριτήρια που αν τα ο κ. Προβόπουλο. Για τι ιδιωτικέ τράπεζε, ειδικά αυτέ τι μεγάλε που κάνουν τι συγχωνεύσει, τα κτλ. θα πρέπει να τι είχαν, είχαν βάλει σε καθάριση εδώ και πέντε χρόνια. Mm -hmm. Αλλά εκεί προτιμούν να ρίχνουν τα, τα, τα δισεκατομμύρια τη αρκούδα παρά να κάνουν οτιδήποτε τέτοιο. Πήγαν και κλείσαν τι συνεταιριστικέ. Mm -hmm. Βεβαίω για ευνόητου λόγου. Ε, νομίζω ότι πέρα από το γεγονό ότι προετοιμάζουν την κατάσταση για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, όπου ακούγεται πολύ εντόνω, βεβαίω δεν το ξέρουμε επακριβώ, Απλά επαναλαμβάνουμε ε, διαρροές, επίσημε διαρροέ, mm -hmm. διαρροέ δηλαδή από το Υπουργείο Οικονομικών, όπου θα εφαρμοστεί το περίφημο περιουσιολόγιο. Mm -hmm. Πάλι η ιδέα του Ιρίζα να εφαρμόσουν, παιδε, <ΣΣΣ> δεν ξέρω <ΣΣΣ> τι <το ΣΣΣ> γίνει. Λοιπόν, ποια, τι είναι αυτό. Πολύ απλά, θα σου παίρνουν ε, τριετία ή πενταετία φορολογικέ δηλώσει, θα κάνουν εκτίμηση, συσσωρευτική εκτίμηση των ε, ε, καταθέσεων που θα έπρεπε να έχει και αν για παράδειγμα έχει σου κάνω εκτίμηση ότι έχει 5.000 ευρώ κατάθεση, ενώ έχει 20.000 ή 10.000 ευρώ κατάθεση. Το υπόλοιπο ποσό θα στο φορολογούν με 45%. -100. Μάλιστα. Τα λοιπόν, ε, όταν τώρα βεβαίω η κίνηση αυτή τη τραπέζη τη Ελλάδο είναι σαφέστατη, εντάσσεται σε λογική δέσμευση καταθέσεων. Έτσι αλλιώ. Πάει και η ο, προ... ο μύθο, ε, δημήσει για κόβω, καταρείτε και, και ο μύθο ότι τα λεφτά μα είναι ασφαλή τη τράπεζα. Ε, με... ε, δεν τελώ και για τον τελευταίο, εννοώ, και τον τελευταίο που πίστευε ότι αυτό το σύστημα και ου... όλε αυτέ οι θυσίε Δεν όλες... υπάρχει περίπτωση το Λέμε να εξασφαλίσουν τι καταθέσει στην τράπεζα, ε, με αυτό το αγορά όλα. Και από εκεί που θα πάμε δηλαδή, γιατί εδώ έχει συνέχεια ο κατήφορος, δεν είναι δηλαδή, δεν θα σταματήσουμε εδώ μόνο, mm. θα έχει συνέχεια ο κατήφορος, διότι πρέπει να σωθούν οι τράπεζες, όχι οι καταθέσεις, yeah. όχι ο Έλληνας πολίτης, όχι η χώρα. Οι τράπεζες είναι το παν. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, γιατί βεβαίως η πολιτική οικονομία σαν επιστήμη, διδάσκει ότι σε περίοδους κρίσης αντισημερινή το πρώτο πράγμα που αφήνει είναι να χρεοκοπήσουν οι τράπεζες τι αφήνει να χρεοκοπήσουν τις κλίνεις τις βάσεις σε καθάριση τις αναδομής τις ανασυγκροτείς τις χρηματοδοτήσεις με το νόμισμά σου για να τι ανακεφαλοποιήσεις και τις ξεκινάς από μηδενική βάση αυτό λέει η πολιτική οικονομία σαν επιστήμη αλλά εδώ πέρα δεν έχουμε ούτε επιστήμη ούτε πολιτική οικονομία. Λοιπόν, έχουμε μια χειδέα τραπεζική χούντα, η οποία βεβαίως όσο προχωράει γίνεται ακόμη χειρότερη. Έχει εξαγοράσει ή μάλλον έχει οσμωθεί με το πολιτικό προσωπικό, γι' αυτό θα, θα δούμε σημεία και τέρατα. Σημεία και τέρατα. Λοιπόν, που τα βλέπουμε δηλαδή. Αυτό, δεν Δήμηται α... αυτό <κλ>... είναι και ένα εκβιασμό σε ανθρώπους ενώ καταρχήν υπάρχουν επιχειρήσεις, δεν ξέρω τώρα μικρομεσαίες κτλ. Που υπάρχουν οι οφειλέ στο δημόσιο. Mm -hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να έχουν φορολογική ενημερότητα για να πάνε πάρουν τα χρήματά του. Μα το συζητάμε αυτό. Τώρα... Και σε φυσικά πρόσωπα που μπορεί mm -hmm. να έχουν χρέη ή mm -hmm. να... φυσικά πρόσωπα Εσύ, που δεν μπορούν να πάνε mm -hmm. πάρουν φορολογική ενημερότητα. Και αυτό είναι ένα άλλο είδου εκβιασμό τώρα. Πρόσεξέ το, mm -hmm. γιατί μπαίνουμε στη διαδικασία να μην πληρώνουμε, γιατί δεν έχουμε, mm -hmm. ή γιατί είναι και πολιτική πράξη να μην πληρώνουμε κάποια mm -hmm. από mm -hmm. Και τώρα, σου η σου έρχεται από την πίσω πόρτα. Yeah. Και σου λέει, Α, εντάξει, δεν πληρώνει, δεν κάνει. Θε Ναι, αλλά για να πάρει τα λεφτά σου φέρνουν τώρα τη φορολογική Ωραία. Και σου. Μία ερώτηση. Δεν ξέρω. Αφιλή, mm. ίσω. Δεν είναι τακτική αλκαπόνε. Φυσικά είναι. Το, το λιγότερο μπορούμε να πούμε είναι τακτική αλκαπόνε. Εκτό και αν ισχύει αυτό το παλιό έτσι ρητό που υπήρχε mm. και ήταν άκρο διαδομένο στην εποχή του ευφυλίου πολέμου και βεβαίω μετά. Θα έρθουν οι κομμουνιστές και θα σας τα πάρουν όλα, τα σπίτια τις κατατίθεσης και ό,τι έχετε. Εκτός και αν όντως συμβαίνει αυτό και δεν το έχουμε καταλάβει. Λες να έχουμε κομμουνισμό. Έλατε. Όχι ο να είναι κομμουνιστής. Τι <Έλαντε> τρόικα γενικότερα. Προσφάτως ο κύριος Καμένος ε, κάνοντας ε, ε, ε, μια συνέντευξη στο ε, ε, unfollow, κάπως έτσι λέγεται. Το unfollow Το ε, ε, αυτό έλεγε. Όχι, το είναι το Κώστα το Παξευάνη. Α το αφόλου δεν ξέρω. Το, το αφόλο το, το μπέλεξα... τώρα, το, ναι, Ξέχασα το συνάδελφο, θα το φύγω όμως και πρέπει είναι. να το πω. Εντάξει, ναι, συγγνώμη για το θέμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, στο αφόλο που ε, τυπλοφορείται η συνέντευξη, είμαστε όλοι κομμουνιστές Ο κ. Καμένο το είπε αυτό. Α. Μην ταλάσσει. εντάξει, τα έχω ναι. χάσει λίγο. Λοιπόν. Είμαστε <χει> όλοι κομμουνιστές Ενδεχομένω να εννοεί ω προ το πολιτικό σύστημα. Διότι. Το σημερινό πολιτικό σύστημα κάνει ό,τι λέγανε ότι θα κάνουν οι κομμουνιστές ε, στην δεκαετία του 40 και 50. Ακυβώς. Δηλαδή, το, ε, το μόνο που δεν έχει γίνει ακόμη είναι να, να κοινωνικοποιηθούν οι γυναίκες. Ίσως να το δούμε και <laughs> Δεν το δούμε στη συνέχεια. Ναι. Δεν πιάζεσαι. Ναι. Διότι πηγαίνει βήμα. Βήμα, αν και το τελευταίο έτσι, διάστημα, τα βήματα είναι... Ε, Άρα, με δε... ε... ταχύ ρυθμού. Άλματα έτσι. θα λέω. Ακριβώ. Είναι... Εγώ θέλω να παρακαλέσω του φίλου που μα ακούνε, αν του έχει τύχει κάτι mm. ανάλογο σαν αυτό τώρα που έφερε εδώ τη μαρτυρία τη φίλη σα, μα στέλνει ένα θα μήνυμα. Αυτό το έχει ζωντανά, ραδιόφω... ζωντανά στο ραδιόφωνο, αλλά δυστυχώ αυτή τη στιγμή πετάει. Πετάει για Ελβετία. Τι είναι καλή γυναίκα, φεύγει. <laughs> <laughs> <laughs> <σε ένα laughs> Όχι ειλικρινά. Ναι. Ε, Φέτο, αρχέ του, ο, όχι μάλλον πέρυσι, mm -hmm. ε, τέτοια εποχή, πήρε τα παιδιά τη και ε, σκότηκε και φύγει. Παίρνει ε, μαύρη παιδά mm -hmm. πίσω της. Δηλαδή, yeah. είναι από αυτού του Έλληνε οι οποίοι καταλείπουν τη χώρα. Λοιπόν, ε, όποιο μα ακούει, παιδιά, και πήγε πρόσφατα στην τράπεζα και τη μετώπισε τέτοιο θέμα, εάν έχει τη τέτοιο θέσμα α μα στείλει ένα μήνυμα στο 54-344. Γράφετε ΕΠΑΜ και ενώ το μήνυμά σα έτσι να, να δούμε λίγο τι συμβαίνει, γιατί αυτό είναι τεράστιο θέμα και θα το, το θα ψάξουμε. Το έχουμε, και... Θα το ψάξουμε να και... δούμε ας πούμε, ναι, και πώς μπορούμε να προστατευτούμε και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Θέλω να σου πω ότι δεν πρόλαβε να μιλήσεις. Και ο φίλο Σωτήρη έστειλε αμέσω την επιστολή του βουλευτή τη ΔΜΑΡ, επειδή είπε ότι δεν την έχω δει ακόμα. Ναι, δεν την έχω δει, γιατί <laughs> όταν είσαι συνέχεια στο κίνητο, ή πηγαίνει από πολύ <laughs> σε πολύ. Ναι, ναι, ναι. Όχι, απλά το λέω, ξέρει. Τσάκατε, ναι, έχουμε πάρα εδώ... πολύ καλού ακροατέ. Έχει άμεσα τη... το... την ενημέρωση. Και... Επιπλέον να πω κιόλα και συγγνώμη για το κλείσιμο τη φωνή, αλλά όταν μιλάς δύο φορέ την ημέρα είναι λιγάκι πρόβλημα. Θα, θα μα πει λίγο τώρα. Είχε πάει Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, ε, Ξάνθη, όχι. Ξάνθη... Ξάνθη, Ξάνθη, α, Ξάνθη, Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη ναι. και Θεσσαλονίκη. Και Θεσσαλονίκη. Mm. Και πες μας λίγο τώρα εκεί πέρα την, ε, ε, τι παίρνει από τον κόσμο. Στην Ξάνθη, στην Ξάνθη ήταν μια πολύ καλή, πιο, πολύ πιο προχωρημένη εκδήλωση από τις τρεις ή τέσσερι φορέ που θα στην Ξάνθη. Mm -hmm. Νομίζω ήταν η πιο ώριμη συζήτηση που έγινε σε ομιλία δική μου στην Ξάντη. Ναι. Ωριμη με την έννοια του ακροτηρίου. Ναι. Πιο βαθύς ο προβληματισμός, πιο προχωρημένος να το πούμε έτσι. Δηλαδή ε, εννοείς πιο προχωρημένος, έχουν ξεπεράσει τα απλά, όχι ναι, τα απλά, αλλά τα πρώτα τώρα, ερωτήματα. Και θα συζητάμε που... τι θα πάθουμε. Ναι. Το ξέρω, Α, θα πάθουμε, ναι, το έχουμε ναι, πάθει. Ναι, ναι. Πάμε τι λοιπόν. Έχουν περάσει στο επόμενο βήμα ναι, ναι, το ακροατήριο κάνουμε. που είχε στην Ξάνη. Ήθελε να μάθει πώ μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό, ναι, ναι. να οργανωθεί και να δράσει. Α πούμε, όταν λέει γενική πολιτική mm. περίγεια διαρκεία, τι εννοεί, mm -hmm. Κάνει το μαλλιανά. Mm -hmm. Φραγκοδίφραγκα, α πούμε. Να πώ κτλ. Τι σημαίνει ε, συντακτική εθνοσυνέλευση, πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Ε, ε, τι γίνεται ας πούμε, με τι υπόλοιπε δυνάμεις, μπορούμε να συμπαραταχτούμε, να βρεθούμε όλοι μαζί κτλ. Ε, ωραίο το σύνθημα, παρατηθείτε, αφού ψηφιστούν αυτό το πράγμα. Μου κάνει εντύπωση ότι το, το αποδέχτηκαν όλοι. Ναι. Εντυπωσιακό, δηλαδή επειδή το λέω αυτό το πράγμα, γιατί στα κουρατήρια, όχι μόνο σε ξάντια, αλλά και στι υπόλοιπες πόλεις, και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που εμένα μ' αρέσει στις ε, ομιλίες αυτές που οργανώνται, έρχεται όλος ο κόσμος. Και έρχονται και, και κόσμος και από άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ναι. Γιατί ξέρουν να νιώθουν ασφαλείς με την έννοια ότι άμα ρωτήσουν ακόμη και, αν θέλουν, να, θέλουν, αν θέλουν, ακόμη και να προβοκάρουν, ναι, ναι, ναι, ναι. την εκτός είναι ελεύθερο να το κάνουν. <laughs> δηλαδή δεν υπάρχει, υπάρχει περιορισμός. Δύο, θα... ναι. ναι. Λοιπόν, οπότε έρχονται ελεύθερα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και έτσι μπορεί να βγάλεις μια κτίμηση το πώς α πούμε mm. κινείται η κοινωνία και πώς κινείται ακόμη και ο κόσμος ο οποίο ακολουθεί άλλε πολιτικές δυνάμεις και ο το Σίριζα, του καμμένου εξανεξάρτου Έλληνε και, και γενικότερα. Και γενικότερα δε, δε. το κουκουέ, στην ξάνη τη γη. Ή οι άνθρωποι που μπορεί να είναι και ανέταχτοι, ή να μην έχουν βρει. Παλιά μου συντροφή, α πούμε. Yeah. Υπήρχαν και τι. Λοιπόν, έτσι που σκέφτεται, α πούμε, και ο, ο, ο, ο κόσμο που έχει επιλέξει να βρίσκεται κάπου, αλλά και ο κόσμο που είναι free and large. Λέμε η άξιο, δηλαδή έξω από κομμάτα ας πούμε φάνουν, ο κοινό κόσμος, ο απλός λαός που, λέμε, mm -hmm. που προσωπικά εμένα με διαφέρει πολύ περισσότερο η συζήτηση όμως σε όλα τα επίπεδα ήταν αυτή δηλαδή ε, ε, Πώ προχωράμε το ξέρουμε φίλε μου ναι, ότι... τα ξέρουμε όλα ναι, ναι, ναι. ξέρουμε ότι έχει επιβεβαιωθεί. το, το κυρμάτια, έχουμε δώσει ασύνουμε. πια δηλαδή, έχεις, δηλαδή δεν περιμένουμε ότι θα αλλάξει από αυτό. αυτό είναι πολύ σημαντικό ναι δοκίμασα το χέας λέγοντας για το εθνικό νομίσμα μιλώντα και με αυτά τα πράγματα βεβαίω κανένα δεν έφερε καμία αντίρρηση και θυμάμαι τέτοια εποχή πέρυσι όχι μόνο στην Ξάνθη αλλά σε όλη την Ελλάδα όπου πήγαινα το ζήτημα του εθνικού νομ ε, Σήκωνε, ακόμη και εκεί που το συζητούσαν, ε, υπήρχε ένα τρέμουλο. Ε, έτσι. Τώρα δεν υπάρχει κανένα τρέμουλο γιατί έχουν καταλάβει το στοιχειώδε. Ε, τελειώσαμε με το ευρώ. Έχουμε τελειώσει τελεσίδικα mm -hmm. τα φόπλακα. Ε, δεν έχουμε περιμένουμε τίποτα. Ε, μάλλον έχουμε να περιμένουμε τα χειρότερα. Αλλά θέλω να πω, ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι θα γίνει τα φόπλακα που θα μα κεπάσει. Mm -hmm. να, ναι, ναι, ναι. Και στο μνήμα μέσα μπορεί να είμαστε περιχαρεί ότι πεθαράμε mm -hmm. με ευρώ. Αλλά τέλο πάντων υπάρχει και άλλη προοπτική. Και οφείλει να υπάρχει άλλη προοπτική. Και αυτό συζητάγαμε. Να. Α, αυτό που μου έκανε βέβαια εντύπωση, νομίζω ότι ε, η συγκεκριμένη ομιλία είναι μαγνητοσκοπημένη και έχει αναπτυχθεί στο, στο διαδίκτυο χθε. Μάλιστα. Μέσω τη ιστοσελίδα στο ΕΠΑΜ, στο ΕΠΑΜ ΕΠΑ, ΕΠΑ, Χελάς... Δεν το ξέρω νομίζω γιατί νομίζω. δεν έχω ανοίξει. Θα το βρούμε λοιπόν, και να το πούμε. Χθε μάλιστα μου, μου είπαν κάποιοι φίλοι οι οποίοι ήρθαν στη Θεσσαλονίκη. Ε, και βρεθήκαμε στα πλαίσια τη εκδήλωση που είχαμε, ε, μου είπαν ότι την παρακολούσαν και από το ελληνικό τζιά. Δεν ξέρω mm. αν, ε, αν ισχύει αυτό το πράγμα, αλλά δεν, έχει ξαναγίνει, δεν είναι κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι, ναι, λοιπόν Θέλω να πω ότι δηλαδή είναι εύκολο κάποιο να τη βρει, να δει την ομιλία του. Να, να, να... να το δει αυτό. Ναι. Λοιπόν. Ε, τώρα την επόμενη μέρα το πρωί ε, στι 11 η ώρα ήμουν αρρωστηάδα, mm -hmm. όπου βεβαίω ήταν σαν να βρισκόμαστε σε άλλο πλανήτη. Διότι ναι μεν α, η Οριστιαίδα την προηγούμενη Τετάρτη είχε κάνει μια εξαιρετική κινητοποίηση και κατεβάσει ρολά ολόκληρη η πόλη ναι. σε μια προσπάθεια α, να διαμαρτυρηθεί για την κατάσταση την οποία έχει βρεθεί ε, κλειστά μαγαζιά ένα mm -hmm. στα δύο μια τρομακτική κατάσταση ε, με δεδομένο... Περιμώνεται από... με σχέδιο α, μπράβο, η ναι. περιόχη κ. Δημητρή Αλλά αυτό... Δεν σήμαινε οριμότητα σκέψης του πληθυσμού. Με την έννοια πια οριμότητα Δεν είναι ανώριμοι άνθρωποι προς δεν ουδέ. Με την έννοια ότι ε, από ό,τι διαπίστωσα από, από το κοινό από συζήτηση, είναι είπε. ότι βρισκόταν στην κατάσταση που βρισκόταν ο μέσο Ελλήνας το 2010. Γιατί μου συνέβη αυτό. Α. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Βρίσκονται Ζανικά. τώρα σε αυτή την... Ναι. Ε, ναι. Και γι' αυτό βεβαίω, ε, και ε, ε, οφείλω να συντρίσω συγγνώμη αλλά... Έπεπε να γίνει αυτό. Το σοκ ήταν καταληκτικό όταν ακούς τον άλλον ότι, και το τι συμβαίνει, με ποιο τρόπο συμβαίνει, τι γίνεται ακριβώς και όλα αυτά τα πράγματα. Όποιος έχει ακούσει ε, δικές μου μιλίες, έχει συμμετάσχει σε ε, δικές μου μιλίες, mm -hmm. και μάλιστα ζωντανές, ε, έχει νιώσει αυτή τη γροθιά κάπου χαμηλά στο διάφραγμα. Τι είναι αυτά που μας λέει παιδί μου, λοιπόν, Και μετά δεν μπορεί να κοιμηθεί <κυκ> επόμενε μέρε. μέρες. Λοιπόν, κάπως έτσι ήταν και αυτό το κρατίο. Παρόλα αυτά όμως πολλοί δεν μπορούσαν να το πιστέψουν καν ότι συμβαίνει αυτό στη χώρα τους. Να. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούσαν να το αρνηθούν. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εξηγείται αυτοπάθενη πόλη του. Το βλέπουν, γιατί δεν είναι ναι. δυνατόν πούμε, να συμβαίνει αυτό. Πρωτοφανέρο το α πούμε σε μια περιοχή που κατά, κατά κανόνα ήταν υψηλού εισοδηματικού επίπεδου mm -hmm. και με μια ζωή πούμε, που δεν ήταν πολύ στρατό δημοσιοπάλληλοι, οπότε και κανένα μαγαζάτο μικρομεσαίο μπορούσε να επιβιώσει. Και δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα κλείσει. Ότι θα, θα αρχίσει η ερήμωση. Λοιπόν, και αυτό το αυτό, ναι μεν το σόκαρε Τι λέει αυτό ρε φίλε. Αλλά από την άλλη μεριά του δίνει μια εξήγηση. Εξήγηση καθόλου ρεαλιστική. Διότι οι άλλε εξηγήσει που, που εισπράττει από τα μέσα μαζική ενημέρωση mm -hmm. δεν του κόλλαγαν. Γι' αυτό άλλωστε και ήρθε. Έβλεπε ε, ότι δεν είναι το αδίέξοδο έτσι. Δεν, δεν, ότι δεν, ναι, αυτό, δεν δε, θα... δε, δε δε βγαίνει αυτό. Δεν δε βγαίνει, δε, δε βγαίνει δε. αυτό που του λένε. Οπότε γι' αυτό ήρθε στην εκδήλωση. Μια εκδήλωση α πούμε που δεν ήξερε κανένα τι είναι, τι, τι καζάκι, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Ούφο περίπτωση τη περιοχή και προσβιώθηκε. <laughs> δηλαδή, θέλω να πω, δηλαδή, ήταν μια περιοχή τελείω ανέγκικτη από την άψη τη πληροφόρηση. Ναι, ναι. Οπότε ήταν πολύ μεγάλη η εμπειρία αυτή. Ναι. Ε, και μένα με πήγε πίσω δύο χρόνια. Ναι. Δηλαδή, γιατί απαντούσε εκεί πραγματικά σε πολύ πρωτόλια ερωτήματα. Πρωτόλια για τα δεδομένα που ξέρουμε σήμερα. Για το τι συσσωρευμένη εμπειρία έχει ο κόσμο πλέον και πώ έχει κατασταλέξει λίγο. Και συνειδητοποιεί και ταυτόχρονα πόσο <coughs> κάποια κομμάτια και γεωγραφικές της περιοχές χώρας. και τη κοινωνία ναι. της χώρας ε, βρίσκεται αυτό που είπες δύο χρόνια πίσω. Βεβαίως, δηλαδή υπάρχει μία έτσι για στο να χρόνο δεις... και μία ε, ε, διαφορά για, τεράστια. Βεβαίω για να δούμε και οι κράτες βεβαίως, να δουν mm -hmm. την αντιφωτικότητα της ελληνικής κοινωνίας ε, ουθένει κακόν αμυγές καλού που λένε πολλές φορές είναι ότι ενώ σοκάρονταν, ενώ υπήρχε κόσμος που σου συλλεκ... λέει μήπως κινδυνολογίζεται φίλε. Δηλαδή Απόλυτο φυσιολογικές mm -hmm. αντιδράσει. Και βεβαίω όταν απαντούσε με έναν οριμαγδό στοιχείων... Εντάξει, τι να πεις τώρα, <laughs> <μήνεις> εκεί <laughs> και, και απλά πως Θε να καταλάβει να παρακολουθεί τη συζήτηση. Δεν με αφήσαν να φύγω παρά μόνο μετά από τέσσερι ώρε. Δηλαδή, τρει ή μισή-τέσσερι ώρε κάτι σε αυτό, Και αυτό, αυτό μετά από παρέμβαση των ανθρώπων εκεί που λέγανε παιδιά, Φυριακά. έχει κι άλλη ομιλία ναι, κάτω ναι, ναι, στην Αλεξανδρόπολη, ναι, ναι, ναι. δεν γίνεται. Mm -hmm. Δηλαδή, ένα κόσμο ο οποίο επέμενε και επέμενε κυρίω εκείνο ο κόσμο που είχε σοκαριστεί περισσότερο από όλου. Mm -hmm. Γιατί υπήρχαν και κάποιοι βεβαίω που είχαν ακούσει, τους φοιτητέ. Ναι. Κυρίως κάποιοι φοιτητέ οι οποίοι άλλωστε είχαν έρθει για μια πιο προχωρημένη, θεωρητικού τύπου συζήτηση. Mm -hmm. Τι είναι καπιταλισμό, πώ μπορούμε, τέτοια συζήτηση μπορούσε να γίνει σε ένα ακροατήριο που κυριαρχεί από νοικοκυρέου ανθρώπου δηλαδή τη δουλειά. Και άρχισαν να λοιπόν... συνειδητοποιούν τι του συμβαίνει. Ναι. Οπότε εκεί είχα... πρέπει Ένα... να απαντήσει επί του πραγματικού. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, και έγινε αυτό το πράγμα. Και μου άρεσε με την έννοια ότι ήταν μια πετυχημένη εκδήλωση από αυτή τη σκοπιά. Δηλαδή είμαι σίγουρο ότι η Οριστεάδα αυτή την κουβέντα θα την κουβεντιάζει, αυτή την εκδήλωση θα την κουβεντιάζει mm. πολλέ εβδομάδε. Αυτό το πράγμα που συνέβη. Και σίγουρα έκανε πολλού να το ψάξουν το πράγμα παραπάνω, αμύτια. Άνοιψε φοιτήλι. Και αυτό ναι. είναι πολύ σημαντικό και ναι, βασικά. Μα γι' αυτό το είπα ότι άναψε πραγματικά το φιλί για την αφύπνιση. Έτσι. Ναι. Αυτό θέλω να πω και θέλω σημαντικό. να πω δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα και να πω σε όσου ανθρώπου έχουν ένα προβληματισμό και είναι σε μια διαδικασία αφύπνιση, αλλά τέλο πάντων δοκιμάζεται η υπομονή του με του υπόλοιπου που φαίνεται ότι είναι σε αφασία ή αταραξία ή αδιαφορία, δεν είναι σωστό αυτό. Κανένα δεν είναι αδιάφο. Ακόμη και αν φαίνεται ότι είναι αδιάφορο, δεν είναι αδιάφορο. Mm -hmm. Το να τον ακούσει με προσοχή, αυτόν, αυτόν που σου φαίνεται διάφορος, να τον ακούσεις. Γιατί πολλές φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ξεχνάμε να ακούμε, ακόμη και εμείς που νιώθουμε ότι έχουμε δίκιο, mm -hmm. ξεχνάμε mm -hmm. να ακούμε. Είναι μεγάλη τέχνη το να yeah. ακούς. Ναι. Yeah. Όχι να ακούς, όχι να ακούσαι, όχι να ποιείσαι, όχι να το καταλαβαίνεις τον το συγκεκριμένο σου. δεν σημαίνει ότι έχω πάυσει ανάμεσα στις δύο, στις δύο περιπτώσεις που μιλάω. Ακούω σημαίνει πως παθώ να καταλάβω αυτό που μου λέει ο άλλος. Όταν σου λέει, άσε είσαι χτέρια, φίλε με το να, μάτλες ναι, ναι, ναι, ναι. κάτι σου λέει εκείνη την ώρα. Άκουσε τον προσπαθείς να, να το πούμε, προσπαθείς να κατανοήσεις. Αυτό που προσπαθεί να σου μεταδώσει, ακόμη μεταφέρει. και με τον αναδειωτικό τρόπο. Που... Και μετά το μιλά. Προσαρμόζοντα το μήνυμά σου ή αυτό που θες να το πεις στον τρόπο που καταλαβαίνει ο άνθρωπο. Και όχι για να το μεταδώσει το δικό σου αισίχτήρ μέσω αυτό το πράγμα. Βεβαίω, εντάξει, δεν θέλω να κάνω μαθηματικά σε κανένα. Αν απλά σκέφτομαι. Πώ. Ε... δυνατά τον τρόπο που σκέφτομαι εγώ. Ε, είναι μεγάλη τέχνη να να μάθεις να ακούς τον το συνανθρωπό σου, τον συνομιλητή σου, αυτόν απέναντι, ακόμη και αν εκνεύριζεσαι, φυσιολογικό είναι, ναι. άνθρωπο, άνθρωποι είμαστε, και ευτυχώς που είμαστε άνθρωποι και δεν είμαστε κάτι ρομπό, πολ, ρομπότ πολιτικάντιδες που πλασάρουν το, το δίθεν φιψιλού και αυτά τα πράγματα. Πολιτικό και, πολιτισμό. Ναι, έναν πολιτικό πολιτισμό βεβαίως που τον βλέπουμε στα μούτρα α, του κύριου Βενιζέλου πολιτισμός. και του Αυγουλωμάτη Πρωθυπουργού, Λοιπόν, και υπάρχει ένα θέμα τεράστιο. Εμεί είμαστε απλοί άνθρωποι mm. και έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Αλλά πρέπει να μάθουμε να νιώθουμε στοργή για τον άνθρωπο που είναι απέναντί μα. Mm. Όχι αυτό το κλισέ, το μελιμελό, αλλά με την έννοια ότι μάθουμε να ακούμε. Είναι μεγάλη ιστορία το να ακούς. Και μετά βεβαίω να μπορέσει να περασπιστεί αυτό ή να μεταδώσει αυτή την αφύπνιση. Συνήθω δεν ξέρουμε να ακούμε. Και πλησιάζουμε γιατί πολύ μου λέγανε και χθε Θεσσαλονίκη, ναι. μα ξέρει ρε φίλε, μιλάω στην παρέα μου, μιλάω ξέρω εγώ α πούμε, και πέρα βρέχει. Δεν είναι έτσι. Συνήθως πάμε και μιλάμε με το στόμφο ή το ύφος ή το ότι εγώ το ξέρω είσαι βλάκασε, που ναι, το ναι, ναι, ναι, του παντογνώστου. Πολλέ φορέ δεν, δεν το εννοούμε, συνήθως, δεν το εννοούμε, αλλά το, ο τρόπο, το ύφο. Που, που μας βγαίνει όλο αυτό. Και έχεις να δίκιο. Και πούμε και εξή Μια εμπειρία η οποία είναι η δική μου όποιο, τη δέχεται τη δέχεται όποιος θέλει ας την απορρίψει. Κανένας ποτέ δεν πήρε αψήφιστα αυτό που του είπες. Όταν αυτό που του είπες είναι αληθινό και το βλέπει μπροστά του. Ας λέει ό,τι θέλει. Να φαίνεται όσο αδιάφορος θέλει. Να λέει άσεχτη ρε φίλε δεν με ενδιαφέρει Ολυμπιακός ημέρα θα πούμε. Mm -hmm. Και διάφορα τέτοια Ή να, ε, να, ε, να μιλάει Οτιδήποτε άσχετο ή παράλογο ε, Πίνοντας καφέ Δεν έχει καμία τέτοια σημασία mm -hmm. Καμία τέτοια σημασία ε, η, Στην πραγματικότητα Αυτό που του λες Αν είναι αληθινό Και βγαίνει από τη ζωή Μπαίνει σαν σπόρος Καλλιεργείται δηλαδή Σαν σπόρος Uh, στη συνείδηση όλων Αυτό το είδαμε και με τις πλατείες Βέβαια Που, ε, ε, ε, Έμεινε ένα σπόρος από αυτό Και το εμφανίζεται, εμφανίστηκε στη συνέχεια Και το βιώνουμε τώρα Άβαια. έτσι στην εξέλιξή Άβαια. του Τάντα πιο... κατημένοι από όλα από αυτά πιο... <coughs> Και να μου το συγχώρεσουν οι Αλλά εντάξει το έτσι το νιώθω να. Ε, ο, Ένας από τους πιο Ελπιδοφόρου πόρου που άφησαν οι πλατείε είναι το ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ γεννήθηκε α, μέσα από εκεί. Σωστά. Έτσι, αν δεν υπήρχαν οι πλατείε θα αν τα υπήρχε. Νομίζω αυτό πάμε. είναι το μεγάλο παράδειγμα. Ε, θέλω να πω ότι ήδη έχουμε λάβει μηνύματα ε, από ακροατέ, από φίλου, οι οποίοι επιβεβαιώνουν αυτό που είπαμε πριν για την τράπεζα, ότι του έχει ζητηθεί, μάλιστα για ανάληψη ένα φίλο για να καταλάβει χαρακτηριστικά από το κέντρο, λέει, πήγε να πάρει 2.000 ευρώ. Όχι 2000 2000 ευρώ. 2000. Και του είπανε mm. ότι θα φέρεις την φοροϊκή νημερότητα εάν εργάζεσαι χαρτί από τον εργοδότη σου, αλλιώς αν είσαι άνεργος χαρτί από τον ΟΑΕΔ. Προσθέτει δηλαδή κάτι περισσότερο για αυτό διαβάζω αυτό. Μάλιστα. Ο φίλος ο Αριστήτης από το Κιάτο το έχει στείλει αυτό. Λοιπόν μα λέει και από ποια τράπεζα, ε, σε ποια τράπεζα πήγε στο Κιάτο. Άρα η εντολή ενδεχομένω να είναι για οποιαδήποτε ασυνήθιστη ανάληψη από το λογαριασμό να μην έχει μπει δηλαδή ναι. πλαφών ναι. και να εκτιμάται ο, ο, ο Ανάλογα το πλαφών η τράπεζα, η από την κίνηση λογαριασμού από ναι. την κίνηση λογαριασμού ναι. αν πας και παίρνεις ας πούμε 10 ευρώ δεσσύριο ναι. βεβαίως ξέρετε ποια είναι η λύση ε? και... το ATM ναι. α βεβαίως α, εντάξει, α, καταλαβαίνω τώρα ο άλλο άμα έχει 5.000 να σπίσω μαζέψει να τράχει όλη η μέρα πούμε, να μαζέψει ε, εντάξει. Ας... είναι μια λύση μέχρι βεβαίως να το κλείσουν και το ATM γιατί θα φτάσουμε και εκεί. Να το κλείσουν. Λοιπόν. Α... Απλά είναι, ε, ξέρεις, πέσανε πλέον οι μάσκε. Ναι. Αφέστε τα λεφτά μα εδώ πέρα να κεφαλαίνουμε τι τράπεζε για να έχουμε ναι, να ε, να ε, η ασφάλεια λεφτά, το καταθέσεων. Και, και τώρα δεν μπορούν να έρθουν να πάρουν τα λεφτά του. Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε τώρα. Όπω είπε και ο κύριο Καμένο, είμαστε όλοι κομμουνιστέ. <laughs> λοιπόν, ήρθαν οι κομμουνιστέ ξαφνικά και μα παίρνουν τα πάντα. <laughs> και μα παίρνουν τα πάντα, <laughs> δεν θα δίνει τίποτα. Λοιπόν, ε, και μια πληροφορία ναι. έτσι πολύ όμορφη που μόλις ε, την έλαβα στο δρόμο τώρα καθώς ερχόμουν ναι. ε, για να πω ότι μια μεγάλη ομάδα ε, και μπράβο στα παιδιά δηλαδή mm -hmm. που έγινε αυτό, μια μεγάλη ομάδα εφοριακών εντάχθηκε στη συλλογική αγωγή ενάντια τη εφορία. Θα πούμε κατά τελεία, γιατί όταν γυρίσουμε θα πούμε για τη συλλογική αγωγή, γιατί υπάρχουν απορίες, πρέπει mm -hmm. να κάνουμε μια ενημέρωση και γι' αυτό. Και να θέλω, θέλω να πω δηλαδή ότι παίρνει... Παίρνει οι διαστάσεις, κατάσεις, αυτό θέλω η δηλαδή, λοιπόν. λοιπόν. Πολύ δε περισσότερο μετά την προκλητική αυτή στάση ε, του συστήματος κατοχής. Mm. Γιατί το μιλάμε για σύστημα πλέον κατοχή έτσι. Που νομίζω ότι και στον τελευταίο που μπορεί να έθελο τυφλούσε ή να μην ήθελε να αποδεκτεί την κατάσταση και την πραγματικότητα. Έτσι έχει υπέσει. Νομίζω ότι όποιος θέλει να καταλάβει σε την κατάσταση βρισκόμαστε mm. και το γιατί αντιδρά έτσι όπως αντιδρά ο κόσμος και γιατί θα υποχρεωθεί να αντιδράσει έτσι όπως περιγράφει μου ότι θα αντιδράσει είναι νομίζω μια, μια από τι πιο εκπληκτικέ ταινίε του ελληνικού κινηματογράφου με ανθρώπους πραγματικά καλλιτέχνες οι οποίοι είναι αυτό που λέμε λαϊκές καλλιτέχνες με όλη τη βαρύτητα ναι. το ειδικό βάρος δηλαδή που έχει ο όρος είναι του κατσούριδη η ταινία του τι έκανε στον πολέμο Θανάση, Α, που δείχνει αυτή την ψυχολογία yeah. ενός ανθρώπου που δεν θέλει, ρε παιδιά, να μπλέξει με την αντίσταση. Yeah. Δεν γουστάρει. Yeah, yeah, yeah. Φοβάται. Παλεύει δηλαδή για την επιβίωσή του και τελικά γίνεται το πιο αντιστασιακός <laughs> <θα πέλεσαι>, λοιπόν. <laughs> Γιατί η ίδια η ζωή του το, το επιβάλλει. <laughs> το επιβάλλει. Με τα διλήμματα της ίδιας ζωής. Έτσι λοιπόν σημαίνει και σήμερα. <laughs> Πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, επικοινωνείτε μαζί μας, ε, πείτε μας ε, και για αυτό το θέμα, όποιος έχει ανάλογη εμπειρία, γιατί τελικά εξελίσσεται σε πολύ μεγάλο θέμα, έτσι. Λοιπόν, στο 54344, επαμ, ενώ το μήνυμά σας, στο εκπομπή αε, παπάκι, gmail Λοιπόν, εδώ είμαστε, εκπομπή αε, ως τις 2.30, και η Γεωργία Μπάστα μαζί σας. Ε, ε, θέλω να πούμε δύο λόγια, επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με τη συλλογική αγωγή, ναι. υποτίθεται ότι την Κυριακή, είχε λήξει η, η διάρκεια που μπορούσαν οι ενδιαφερόμενοι να καταφέρσουν όπως... τα χάρτια του. Ναι. Ωστόσο, υπάρχει δόθηκε μια παράταση μικρή βέβαια γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά μέχρι αύριο. Ναι. Ε, μέχρι αύριο λοιπόν. Ουσιαστικά που... μέχρι τέτοια εβδομάδα είναι, να το πούμε έτσι, διότι να δεν τι έγινε. Ε, το πάλι έτσι τώρα. Ε, ε, Έχει, θα πω τι έγινε. Ε, μην, μην... Λοιπόν. Όπω είναι το συνηθισμένο ελληνικό φαινόμενο. Ναι, το ξέρω αυτό. Λοιπόν, έρχονται οι άλλοι και δίνουν τελευταία ημερομηνία. Σε παίρνει ναι. ο άλλο και ο εγώ από κάπου mm. από την Ελλάδα, λέει: Το έστειλα σήμερα. Μα σήμερα καταληκτική. Εγώ να το πάρω μετά από δύο μέρε. Ναι, ναι. ναι. Να μην. Γιατί μισολογού και το Σαββατοκύριακο. Οπότε ήσουν αναγκασμένο να δώσω αυτή Δεν μπορούσα να τον αφήσω τον άνθρωπο εκτός. Λοιπόν, εγώ σα λέω ότι οπωσδήποτε μέσα στην εβδομάδα για πρακτικού λόγου. Δεν είναι για λόγου. Πρέπει ναι, οπωσδήποτε να εξηγήσουμε και το δεν σημαίνει ότι τελειώνει εδώ. Συνεχίζουμε right. τι αγωγέ. Απλά πρέπει να κινηθεί η διαδικασία τη αγωγή. Πρέπει πρακτικά. η πρώτη να φύγει. Η πρώτη Ακριβώς. παρτίδα πρέπει να φύγει, παιδιά. Γιατί αν το καθυστερήσουμε και το αφήσουμε λάτσκα να μην αναμαζεύουμε μέχρι να συγκεντρωθεί η πρώτη, θα είναι εναντίον μα. Mm -hmm. Θα είναι μπούμερανγκ. Λείτε Διότι ήδη από... σε κάποιε συγκεντρώσει, θέλω να πω, mm -hmm. ότι έχουν εμφανιστεί από το σύστημα άνθρωποι που προβοκάρουν, έτσι, κάνουν προβοκάτσχε και mm -hmm. παίρνουν μέσα. Mm -hmm. λοιπόν, Οπότε... Όχι μόνο αυτό, αλλά υπάρχει και το άμεσο. Τα καλά προβοκάδωρε δεν μας νοιάζουν, εμάς. Το στρώμε, μα νοιάζουν εμά, του στρώμε ματζούνι <laughs> Λοιπόν, δεν είναι και το θέμα. Το, το πιο σημαντικό είναι ότι τρέχουν οι οφειλέ. Και αυτό. Τρέχουν ας, οι οφειλέ. Δηλαδή, όταν Άρα... πλησιάζει η δεύτερη δόση, α πούμε, να, να πληρώσει, είναι ένα θέμα. Δεν μπορεί να μείνει εκεί. <laughs> Άρα, μέσα στην εβδομάδα, όποιοι το έχουν αποφασίσει, κάνουν τα χαρτιά του, που δεν είναι και κάποια ιδιαίτερα χαρτιά, το γνωρίζετε αυτό, μπαίνετε είτε στην ιστοσελίδα του ΕΠΑΜΧΕΛΑΣ. .gr και βρίσκεται τα δικαιολογητικά ή στο εκπομπή αε.gr και βρίσκεται τα δικαιολογητικά. Η παράταση ισχύει, οπότε τα γραφεία, και ή τα οπότε γραφεία οπότε τα ισχύουν που όπως που ακριβώς λοιπόν, τα ξέρουμε. Ε, και, και δώστε τα, τα, και δίνετε τα δικαιολογητικά. Και, πω, και οι νημερωτικά ξεπερνάμε μερικές χιλιάδες ήδη. Λοιπόν, και να πω ότι επειδή το λένε η, η μόνη σας επιβάρυνση επειδή στα δικαιολογητικά δεν ασχολούμαστε εμεί καθόλου με χρήματα, το έχουμε απαξιώσει το θέμα. Με... Ναι, και επειδή δεν βλέπουν, πολλοί δεν βλέπουν στις δύο ιστοσελίδε κάποια χρηματική επιβάρηση. Και σου λέει τι γίνεται εδώ, λοιπόν η μόνη χρηματική επιβάρηση είναι 5 ευρώ. Όταν θα καταθέσετε τα χαρτιά σα, δίνετε και 5 ευρώ σε αυτού που θα πάρουν τα χαρτιά σα. Αυτή είναι η επιβάρηση. Ναι. Τα άλλα είναι θελοντική εργασία, το έχουμε πει. Έτσι. Λοιπόν, ε, άρα το, το λύσαμε αυτό το θέμα, γιατί <laughs> υπάρχει εδώ, βλέπω, στα βλέπ ναι. Ε... Και συνεχίζουμε. Και συνεχίζ... συνεχίζουμε. Ε... Δεν, δεν σημαίνει ότι επειδή θα καταθέσουμε την αγωγή, σταματάμε την, ε, τη συλλογή. Ε... Όποιος ε... θέλει συνεχίζει και βέβαια θα κάνουμε και ε, πώς να το πούμε προσπάθεια να επικοινωνήσουμε και με περισσότερο κόσμο να ενταχτούμε ή να υπάρχει μια έτσι ένας όριμαγδός. Αυτό η... γίνεται πιο γνωστό όλο και περισσότερο. Σε όσο περνάει ο χρόνος οριμάζει αυτό. Ακριβώς. Ε, οπότε είναι λογικό ότι συνέχεια... Για αυτό λέμε ότι δεν μην είναι Δηλαδή και στην πρώτη, ε, πώς να το πούμε, πρώτη σειρά αγωγής ε, να μην. Ε, Mm -hmm. Προλάβετε, αυτό συνεχίζεται. Δεν θα σταματήσουμε mm -hmm. μέχρι να φτάσουμε το εκατομμύριο εξαγωγέ. Μα εγώ ξέρω και σε πολλέ επαρχιακέ πόλει τα λοιπά που σκοπεύουν να κάνουν και άλλε εκδηλώσει, ενημερώσει. Ε, διότι έχουν στο μυαλό του ότι θα δημιουργηθεί και δεύτερη σειρά και δεύτερη παρτίδα δεύτερο να το και πούμε τέριε, έτσι. Και και δε... σε λέω, ο στόχο Απότε... μα είναι εξαιρετικά φιλόδοξο. Να πάμε ένα εκατομμύριο και να του ακούσουμε. Mm. Αυτή τη ιστορία mm. να τελειώνουμε. Όχι, βέβαια, θα τελειώσουμε με την αγωγή. Γιατί αυτό προϋποθέτει δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη εδώ δεν υπάρχει. Υπάρχουν δικαστές βεβαίως οι οποίοι έχουν ε, να το πούμε το τσαγανό ναι. να υπηρετούν πραγματικά τη δικαιοσύνη ή ε, αν θέλετε τη συνταγματική επιταγή του τρόπου που πρέπει να λειτουργεί η δικαιοσύνη. Ε, ωστόσο δικαιοσύνη δεν έχει χώρα. Σύστημα δικαιοσύνης δεν έχει χώρα. Δίνουμε τη συνταγματικη επιταγη του τροπου που πρεπει να λειτουργει η δικαιοσυνη ωστοσο δικαιοσυνη δεν εχει χωρα συστημα δικαιοσυνη δεν εχει χωρα δινουμε τη μαχη και εκεί υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματά μας ναι. δεν τα εγκαταλείπ Σαν ανεχθρό ανελέτο, αλλά ο στόχος μας είναι πραγματικά να πάρει μια ανάση ο κόσμο ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε στο, στη δεύτερη φάση του δράματος που είναι να ξεμπερδέψουμε την ιστοσημόρία μα και βερνά. Αυτό είναι Σωστά. η ιστορία. Σωστά. Λοιπόν, ε, μα έκανε μια πολύ ωραία περιγραφή πριν, έτσι, αυτή τη διαδρομή που είχες, το τριήμερο που πέρασες το, στη Θράκη. Η πιο όμως εντυπωσιακή εκδήλωση, ναι. και συγγνώμη για όλους, έτσι, για, για όλους τους που πήγα και όλα αυτά, για μένα, ναι. ήταν η Αλεξανδρούπολη. Από ποια όμως η πιο εντυπωσιακή. <laughs> <χε> δηλαδή ήταν ε, καταρχήν μια πανσπερμία ανθρώπων εντυπωσιακή, mm -hmm. ε, η Αλεξανδροπολή ήταν η δεύτερη φορά που μιλούσα, ήταν η πρώτη ήταν στην προεκλογική περίοδο. Για μένα μου αρέσει Ο... και πολύ πόλη, πόλη η Ναι, και έχω μένα πολλές φορέ και σαν, α... σαν ιδιώτηση, όχι εσύ, με την αρχαιολήνικη ιδιωτικότητα. <χε> έχει φοβερή ρημοτομία η Είχε κάποτε. Πάει τη θάλασσα! Θέλω να πω Εντάξει, δηλαδή θα... η αυθαιρεσία των Εβραίων υπάρχει, ναι. ναι. Λοιπόν, υπάρχε, ναι. ναι. Ε, γι' αυτό άλλωστε και υπήρχε και μια εκδήλωση παλιά που είχε ε, ο Ρώσο στρατό. Υπήρξε στην ε, ναι. λοιπά. κτλ. Υπήρχε πολλοί κόσμοι. Ναι. Είναι... Αυτή, αυτή τη φορά ήταν μια Αλεξανδρόπολη τελείω διαφορετική από την προηγούμενη φορά. Πότε ήταν η προηγούμενη φορά που είχες παράλληλα? Στις εκλογές. Α, πρόσφατα εκτήλωση, οπότε, αυτό ναι, ναι, ναι, ναι. θέλω να πω την ώρα είναι πρόσφατα. Ήταν, στις προεκλογές ήταν μία mm. πόλη mm. που μόλις και μετά βίας ξυπνούσε το Λήθαργο. Ξέρεις πως είναι κάποιος που ξυπνάει από το Λήθαργο yeah. και με τις τσίπλες το μάτι και τα δηλαδή, διαπραγματικά. Τώρα ποιος με ξύπνησε με τώρα, γαμώτο yeah. και έτσι. λοιπον yeah. Τώρα πλέον ε, ήταν μία αλεξανδρουπολη η οποία είναι έτοιμη να δώσει μάχη δηλαδή, δεν είναι, είναι και σε διαδικασία μάχης. Ε, έχει καταλάβει σε μεγάλο βαθμό ας πούμε που πήγαν να την πουλήσουν. Ναι. Και πολύ διαφορετικά ε, κοινωνικά στρώματα, αλλά και στρώματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που αντιλαμβάνουν τα πράγματα. Ειδεολογικοπολιτικά mm -hmm. να το πούμε έτσι. Και αυτό μ' άρεσε. Λέατε γιατί ήταν από όλο το πολιτικό φάσμα πάλι, Mm -hmm. αλλά με μια πολύ πιο έτοιμη, έτοιμη μεγαλύτερη ετοιμότητα στο να μπορούν να αντιμετωπίσουν τι σε ως παράδειγμα yeah. Γιατί του οποίες ήταν πληροφορημένοι δεν yeah. ξέρανε yeah. ας πούμε τι γίνεται yeah, yeah, yeah. παρεμπιπτόνοντως την πατήσανε αυτοί που πιένονται να, να, να δισκάσουν στους στρατιώτες από την πίσω πόρτα πλέον οι θρακιώτες mm -hmm. την έχουν επισκεφτεί τη δουλειά σω γι' αυτό του έτσι έτοιμο πόλεμο. Δηλαδή, αντιλαμβάνονται ότι είναι, ξέρει, το πρώτο κομμάτι που έτοιμο προ πόληση. Ναι, ο η οστιά, δηλαδή, <σέβαισαι> δεν είχε πάρει χαμπάρι, έτσι περίπου. Όταν άκουσε τρία πράγματα. Μα εντάξει, δηλαδή, υπάρχει ήτανε, μια διαφορά Αλεξανδρούπου. Και ήταν Μου είπανε, μήπω και δεν Και μετά άρχισα εγώ και λέω τι είχε γίνει και τι κάναμε και πώ και το ένα και το άλλο. Και δεν έχει τα ακόμα και ο Μητροπολίτη Αλεξανδρούπου που το είχε θέσει. Και του πέσανε τα αυτιά, γιατί δεν τα είχαν αυτά τα πράγματα. Κοίταξε όπου υπάρχει θάλασσα, όπου yeah. υπάρχει λιμάνι. Και οι άνθρωποι είναι πιο μπροστά. Ναι. Yeah. Έτσι, πάντα, ιστορικά αυτό. Αυτό που το εξηγούσε ένα καθηγητή ε, υδροβιολογίας στην Γερμανία, όπου λάτρη ε, των μεσογειακών λαών και ιδιαίτερα τη Ελλάδα, και που να μου εξηγήσει γιατί το ιόδιο τη θάλασσα, ειδικά τη Μεσογείου, mm -hmm. ε, λειτουργήσε καταλητικά στην πνευματική εξέλιξη τον πληθυσμό είναι και ειδικά του ελληνικού να. και είχε τον πολιτισμό που είχε αυτή η χώρα. Και λέει πάντα λέει, περιμένεις από τους νότιους λαούς αυτούς τους λαούς τους παραθαλάσσιους ό,τι καλύτερο είναι πάντα πολλά βήματα μπροστά γιατί πώς να το κάνουμε με αυτό το ιόδιο της θάλασσας εμείς πού να δούμε το ιόδιο της θάλασσας από τη Γερμανία η Βορή Λαΐας και έτσι είχε, είχε πολύ ενδιαφέρον, πολλοί κόσμος Uh, πάλι uh, uh, και με χαρά έβλεπα ανθρώπου απρόμητου. Δηλαδή, δεν mm -hmm. θέλω να περιγράψω τον αέρα ας πούμε, με καταστάσει και συνθήκε, αλλά mm -hmm. uh, έτσι, αυτό το πράγμα, απρόμητη. Δεν oh. του νοιάζει. Αυτό μου κάνει εντύπωση, δε, γιατί είσαι, επειδή πήγε στι εκλογέ προεκλογικά και mm. ξέρει, είναι μεγάλο το διάστημα. Όχι, oh, όχι. Oh, oh. Καλή συνάντησα εκεί έναν κόσμο που ξυπνάει τον Λήφαργο και τώρα είδες έναν κόσμο, τον, τον ίδιο κόσμο μάλλον, σε τελείως προχωρημένη ε, υπήρχαν, φάση. Ναι, και μ' άρεσε το πούμε ότι υπήρχαν πέρα από το είπαμε, υπήρχαν πρωτοβουλίες πολιτών που έχουν ναι, έρθει σε τότε, μια διαδικασία είναι, ναι. πράγματα να βρούν κτλ. τα λοιπά. Άνθρωποι που πετάξανε τα κομματά του και λέγανε για μια στιγμή. Θα mm. κάθομαι εγώ να, να σκύβω το κεφάλι στον κομματάρχη της Αθήνας, για να μου λέει, εμένα, Mm -hmm. να παραμυθιάζει όταν εγώ ζω αυτή την πραγματικότητα εδώ mm -hmm. και δεν μιλάμε για τα κόμματα μόνο του μνημονίου αλλά και για τα αντιμνημονιακά κόμματα δηλαδή ένας, ένας κόσμος πολύ πιο απελευθερωμένος συνειδησιακά, συγκριτικά βεβαίως πάντα mm -hmm. γιατί δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κόσμος ακόμη που έχει σκέψει ο κεφάλι και τα λοιπά και δεν χρειάζεται αφύπνιση αλλά αυτή η μάζα λειτουργεί ω κρίσιμη ύλη για την αφύπνιση mm -hmm. του mm -hmm. κόσμου. Πάντω, έτσι ίσω εξηγεί το γεγονό ότι με πέρανε. Το ξέρεις, με πέρανε συνάδελφοι από την Αλεξανδρούπολη. Θέλανε να πα στι τηλεοράσει, ναι. αλλά το πρόγραμμά σου ήταν και τέτοιο. Δυστυχώς και δυστυχώ ζητά... το ζητάνε. Ναι. Μπράβο, κατα... το έχουν καταλάβει, το γνωρίζανε. Το γνωρίζουν ναι. ότι ήταν τέτοιο το πρόγραμμα που δεν μπορούσε να πα και ναι. στα κανάλια. Ο σε ήθελε και σε ένα στούντιο, σε ένα δελτίο ε, ή σε ένα ε, αυτό. Αυτό δεν μπορούσε εκ των δεν πραγμάτων να, δεν γίνει. να γίνει λοιπόν αλλά θέλω να σα πω ότι μέσα εκεί μάλλον και είναι υπάρχει, υπάρχει και ένα ραδιόφωνο ε, πάνω εκεί το οποίο έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση με την έννοια ότι από πριν τι εκλογέ μέχρι σήμερα ε, ίσως να μην υπάρχει βδομάδα που να μην βγούμε, να μην βγω στην mm -hmm. συγκεκριμένη εκπομπή του, του MaxFM στην Αλεξανδρόπολη και ενώ είχα υποσχεθεί ότι σίγουρα θα τα πούμε mm -hmm. Δεν έγινε δυνατό, δηλαδή ήταν τόσο σφιχτό το πρόγραμμα. Ναι, τώρα όταν έχει τον κόσμο εκεί μπροστά που έχει έρθει να σε συναντήσει, δηλαδή, να μιλήσετε, τους... είναι λίγο δύσκολο. Φίλου ναι. α πούμε που δεν έγινε κάτι τέτοιο δυνατό. Πάντως, να η διαφορά. Ναι, βεβαίω υπήρχαν και στην Ξάνθη μέσα μα και στι ενημέρωσει που είχαν έρθει, αλλά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρχε πάντα ναι, στην Ναι, εγώ το, το έζησα πούμε, αυτό, Είναι όλα αυτό το πράγμα, αυτή η επιτυχία. Με την έννοια ναι. τη αποδοχή στον κόσμο. Όλο θα. αυτό. Είναι ένα οικοδόμημα που το στέλνει τρει γυναίκε. Mm -hmm. Που βέβαια σήμερα δεν γίνεται τρει γυναίκε. Έτσι ξεκίνησε. Είναι πολύ ε? μεγάλο πυρήνα ανθρώπων, mm -hmm. αποφασισμένων, που δίνουν τη μάχη από κοινού, που έχουν οικοδομήσει σχέσει παρέα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή έχουν ανακαλύψει τη σημασία ο ένα στέκουμε mm -hmm. στο ύψο mm -hmm. του άλλου, mm -hmm. ο ένα στέκεται για να στηρίξει τον άλλο. Τελικά Έτσι. είναι πολύ σημαντικό. Είδες. Αν, αν σε πιστέψει ε, μια γυναίκα. Ε, θέλω να πω ότι γενικότερα Εγώ το, έλεγα, έτσι, δυνατή, το μεγάλο πλεονέκτημα μετά πάνω, είναι... είναι αυτό το ότι έχει πάρα πολλές γυναίκες πολύ περισσότερες από του άντρε, αυτό είναι πάρα πολύ καλό και δεύτερον να ανακαλύπτεις αυτός που στην πράξη το πόσο σταθερός παρεμπιπτόντος mm -hmm. μια υποσημείωση έτσι να κάνουμε και τις ιστορικές αναφορές που κάνουμε γιατί ουζ <laughs> λοιπόν γιατί στον, α, στον, στην Αίγυπτο τον Φαραώ ναι. οι σφίγγες έτσι, ναι. που ήταν, τι ήταν α, φρούροι τον Φαραώ mm -hmm. μεταθάναν τον φρούροι ήταν πάντα γυναίκες αποδίδονταν γυναίκες α, δηλαδή η περίφημη δηλαδή. σφίγγκα ναι. που έχει διασωθεί όσο έχει διασωθεί mm -hmm. είναι, έχει γυναικεία λοιπόν, αφιβολία όποιος ναι. έχει πάει σε αρχαιολογικό μουσείο με πολύ ε, μεγάλη συλλογή αρχαιοτήτων από την ε, Αιγύπτο, Αιγύπτο τον Φαραώ mm -hmm. θα διαπιστώσει αυτό το πράγμα που λέω, γιατί Φάνω σε αυτό, ναι. δηλαδή, το ότι οι γυναίκες είναι οι πιο, πιο πιστές, οι πιο Ακριβώς έτοιμες, να δηλαδή, θυσιαστούν ακόμα και Για, για που... τον Αιγυπτιακό πολιτισμό, όπως βεβαίω και για τους υπόλοιπου mm. πολιτισμούς πριν διαφθαρεί ο πολιτισμό, ναι. λοιπόν, και στο έμφυλλο ζήτημα, mm -hmm. λοιπόν, ε, το πρόσωπο της, της πίστης και της σταθερότητα ήταν πάντα γυναικείο. Οπότε... Καμία Πώς βέβαια. Δεν... Σχέση με τον Καντάφη και, φρουε... και τη φορά που είχε, <laughs> Καμία σχέση. Αρχίζει και διαβάζει <laughs> το μυαλό μου. Είναι επικίνδυνο αυτό. <laughs> γιατί μόλις τώρα θα έλεγα, δηλαδή γι' αυτό και ο κατάφευγε. το νομίζω γιατί το σκοτώσανε το κατάφευγε. Τελικά. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάμε να πάρουμε μια ανάσα γιατί θα πάμε και σε δελτίο. Και κάτι έχουμε λίγο και ατομίζει. Πρέπει να απαντήσουμε σε ένα ερωτηματάκι του ή παρατήρηση του φίλων. Το φίλο, λοιπόν, α, κοίταξε τώρα, θα πρέπει να απαντήσουμε, τώρα μπαίνω εδώ, σε ένα φίλο που μου παραπονιέται ότι έχει ξαναστείλει το μήνυμα. Δεν θα το είδαμε, δεν είναι θέμα και μάλλον δεν το έχουμε απαντήσει. Λοιπόν, ε, ο Χριστός λοιπόν, φίλε Χριστό. Ε, είναι λέει, λίγο άσχητη με αυτό που συζητάτε τώρα, αλλά το έχω ξαναστείλει γιατί δεν το έχετε απαντήσει. Εντάξει, δεν πειράζει λοιπόν επειδή μα το yeah. έχει στείλει αρκετέ yeah. φορέ. Γιατί δεν έχει βγει στη δημοσιότητα η υπογραφή τη Δανειακή Σύμβαση του Μαου του 2010 από το Ποκοσταντίνου mm -hmm. που λέει για την παρέτηση από την κυριαρχία, από την εθνική yeah, κυριαρχία yeah. και δεν το ξέρω ότι ένα βουλευτή, είναι δυνατόν. Επίση λέει δεν μπορώ να βρω από το τυπογραφείο το νόμο 3547. Που λέει ότι ο Υπουργό Οικονομικών μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ε, τελωνιακή συμβασίλεια. Είναι, είναι τροπολογία, πρέπει να ψάξει να βρει στι. Ε, αν θυμάμαι καλά, στι 8 Μαου το ΦΕΚ, όχι στι 8 Μαου, τυπώθηκε μια εβδομάδα αργότερα. Πάντω υπάρχει μια τροπολογία που συνέβη στι 8 Μαου, ναι. αφού έχει ψηφιστεί ο νόμο. Ναι. Άλλο καινούργια, καινούργια πρακτική αυτή. Ψηφίσαν τον νόμο ναι, και, και μετά... ενσωματώσαν τροπολογία μία ναι. μέρα μετά. Άρα γι' αυτό δεν. Υπάρχει ένα Λ... τέτοιο, τέτοιο θέμα. Υπάρχει mm. βεβαίω τα πρακτικά τη Βουλή και βεβαίω mm. υπάρχουν δύο δημοσίευσει αυτού του νόμου. Αν θυμάμαι καλά, το είχαμε ψάξει εκεί τότε, mm -hmm. και την εποχή εκείνη. Mm -hmm. Και στο πρώτο θέμα, mm -hmm. γιατί δεν έχει δηλέσει mm -hmm. τη δημοσιότητα υπογραφή τη Δανειακή Σύμβαση. Αυτό όσο ξέρω υπάρχει. Εγώ τη Δανειακή Σύμβαση που υπάρχει, με, αν, θυμά, αν λέμε για την Δανειακή Σύμβαση του Ιουνίου του 2010. Mm. Μαου, λέει, εντάξει του Ιουνίου θα είναι, του 2010. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, είναι προβόπουλο και από Κσταντινού mm -hmm. και υπάρχουν υπογράφες τουλάχιστος το δικό μου αντίγραφο Ίσως μάλλον ε, ο φίλος δεν το έχει Μήπως δεν το έχει βρει από, το, από τη Βουλή και η Βουλή έχει το πρόχειρο αντίγραφο yeah. δεν έχει το πρωτότυπο το οποίο καταχωρείται με ειδικό πρωτόκολλο και μπορούν να το βρουν άνετα οι βουλευτέ. Θέλω να σου πω mm -hmm. πριν πάρουμε ανάσα ότι ξαναχτύπησε σε εισαγωγικά ο Ρώσος Σύμβουλος Πάλι. Πάλι. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω, ε, μάλλον ε, θα πρέπει να τον πάρεις σε ένα τηλέφωνο. Ωραία, στην πρώτη ευκαιρία. Το, λοιπόν, ε, γιατί έχουμε τάξη ότι θα έρθει εδώ να τα πούμε όλα. Βεβαίω, ελεύθεροι είμαστε. Θα λέμε πως το παρόν, τουλάχιστον. τουρράξτον. Έτσι, λοιπόν. Της της καλημέρα, την καλημέρα μας. Έτσι. Το στο φίλο Ρώσο σύμβουλο ναι. που μας ακούει και από το κινητό του μας στέλνει μηνύματα δεν δε, δε βουλεύουν οι σύμβουλοι οι ε, δε... σύμβουλοι είναι εξής του πρωτοκόλου <σχετίζε> Τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, επίσης ε, φίλος που η γυναίκα του δουλεύει σε συγκεκριμένη τράπεζα μας λέει ότι σε συγκεκριμένη τουλάχιστον τράπεζα η φορολογική ενημερότητα την πήρε τηλέφωνο λέει τώρα και τη ρώτησε με <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι, <laughs> που μας ακούει. Ναι. Του είπε ότι δεν ισχύει. Ισχύει όμως για εμβάσματα στο εξωτερικό άνω των 10.000 ε, 10 ευρώ. Αυτό είναι γνωστό από παλιά. Ναι. Αυτό είναι γνωστό. Ναι. Μιλάμε όμως ναι. για αναλήψεις... Η <εγίων> πολιτών που γίνονται από Δευτέρα. Α, μπράβο. Ε, η απότυπα πάντω έχουμε μέχρι στιγμή mm -hmm. είναι έχουμε από τρει-τέσσερι διαφορετικέ τράπεζε επιβεβαίωση ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Εμεί, θα το ψάξουμε βεβαίω. Και νομίζω θα ζητήσω για τα παιδιά του χωνιού, του δημοσιογράφου δηλαδή να το φτιάξουν, mm -hmm. γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα. Μιλάμε για μια τράπεζα η οποία πλέον εξελίσσεται. Τράπεζα. Τώρα, με εισαγωγικά η Τράπεζα τη Ελλάδο δεν είναι Τράπεζα. Ε, εντάξει, το, αυτό δηλαδή, το, νομίζω τις, το έχουμε αναλύσει το θέμα. Ούτε ούτε το έχει αναλύσει πολλέ φορέ. Όσο και αν, ακούγεται, αν σοκάρεται ένα πληθυσμό που το ακούγεται για πρώτη φορά ότι η Τράπεζα, η κεντρική που έχει συνηθίσει να θεωρεί ότι η κεντρική του Τράπεζα δεν έχει καμία σχέση με τραπεζικό οργανισμό, ε, τουλάχιστον όπω το καταλαβαίνει ο απλό κόσμο, ούτε είναι τη Ελλάδο, δεν υπήρξε mm -hmm. ποτέ τη Ελλάδο. Mm -hmm. Πολύ δε περισσότερα, είναι κράτο εν κράτη. Mm -hmm. Δεν έχει ούτε καν ο οικονομικό εισαγγελέα τη δυνατότητα να πάει να τσεκάρει. Α πούμε, ακόμη και αν ο κ. Προβόπουλο πιαστεί στα πράσα να ξεπλένει μαύρο χρήμα, mm -hmm. ο οικονομικό εισαγγελέα δεν έχει τη δυνατότητα να το συλλάβει ούτε με τη διαδικασία αυτοφόρου, ούτε καν να δημιουργήσει φάκελο εναντίον του. Υπάμε, το Βατικάνα τη Ελλάδα. Α, μπράβο. Γιατί αυτό το πράγμα, διότι πολύ απλά, πρώτον, από το καταστατικό τη ε, Τράπεζα τη Ελλάδο. Προβλέπει ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί από το mm -hmm. ελληνικό δημόσιο, mm -hmm. τα βιβλία τη δεν μπορούν να ελεγχθούν από το ελληνικό δημόσιο. Mm -hmm. Αν θυμάμαι καλά, είναι το, το άρθρο του καστατικου η ή 48-49, δεν θυμάμαι τώρα από τη στιγμή ποιο από τα δύο είναι. Και το δεύτερο, λόγω τη συνθήκη τη Λισαβόνα που δημιούργησε το ευρώ και την Ευρωζώνη, οι κύριοι τραπεζίτε και ιδιαίτερα οι κεντρικοί αξιωματούχοι του Κεντρικού Τραπεζικού Συστήματος της Ευρωζώνης ε, έχουν πλήρη και ισόβια ασυλία. Μάλιστα. Λοιπόν, είτε κατέχουν Άρα... τη θέση τους, είτε όχι. Α, Λέρα... και αφού δηλαδή <κυκλή> άπαξ και υπήξαν <κυκλή> <τέξανε κυκλή> πρόεδροι, <κυκλή> δηλαδή, έχουν ασυλία δυο, σε <κυκλή> δηλαδή, <κυκλή> <σαν ή, κυκλή> για δύο, γι' αυτό λέμε ισόβια. Λοιπόν, και όλα αυτά τα πράγματα βεβαίως, για να μην του τσακώσει για όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν. Να. Έτσι μέχρι τώρα και που θα κάνουν που θα κάνω, στο ναι. μέλλον, βεβαίω έχουν ένα μειονέκτημα. Ποιο, κάτσε γιατί, αυτό που μα λες δεν μπορεί να το ποιο είναι το μειονέκτημα. Ναι, η συνδικασία αγώνα. Αν ένα κράτο την καταγγείλει, να. την πατήσαμε. Γι' αυτό έχουν ελισάξει να λένε στον κόσμο θα καταστραφεί ο κόσμο όλο. Η γη, ο πλανήτη. Ο πλανήτης γη, το θα, έρθει, θα έρθει η καταστροφή. Ναι. Ο κένταυρο 13 γανδρομέδα έτσι. Ναι, ναι. το πλανητικό σύστημα και οι παξ όλα θα καταρρεύσουν έτσι και βγούμε από το ευρώ διότι τότε θα καθίσει στο σκαμνί ο κ. Προβόπουλος, ο κ. Γκαργκάνας mm -hmm. και όλοι τους ο κ. Παπαδήμος όλοι θα καθίσει στο σκαμνί θα αρθεί η ασυλία και τότε θα γίνει χαμός θα πρέπει να, θα πρέπει να λογοδοτήσουν για όλα αυτά που έχουν κάνει και τότε Πλέον την έχουν ευάψει. Τίποτα δεν θα του σώσει. Ούτε τα 4 εκατομμύρια τη αιτήσια αμοιβή του. Ούτε τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, ούτε θα υπάρχει το πολιτικό προσωπικό που θα του καλύπτει. Γιατί θα λογοδοτεί και αυτό. Καλά, αυτή θα είναι η πρώτη που θα έχουμε. Λοιπόν, θέλω <στονίτρια> να πω με λίγα λόγια ότι αν το ψάξουμε λιγάκι, <στονίτρια> αν να το πούμε έτσι, ξεφοβηθούμε από την τρομοκρατία που ασκείται σε βάρο μα και το ψάξουμε λίγο βαθύτερα το πράγμα θα αντιληφθούμε ότι έχουν να χάσουν πολλά αυτοί και σε προσωπικό πίπεδο και ο σύστημα γι' αυτό μας τρομοκρατών να. γιατί αυτή είναι βάθυτερα τρομοκρατημένοι γιατί έτσι και ο, ξυπνήσει αυτός ο λαός που το τραγούδι λέει η μπαλάντα του όνου λέει έτσι πολύ όμορφα αντεψονιο ε, ψώνιο τον είναι, αν ξυπνήσεις μόνο μια θα μόνο δουμιάς. Δουμιάς. λοιπόν ακριβώς αυτό συμβαίνει τώρα τρέμουν τη στιγμή που θα συνειδητοποιήσει ο κόσμος το τι κρύβεται πίσω από την τρομοκράτησή του τι έχουν να χάσουν αυτοί που το τρομοκράτουν και τον έχουν βάλει στη λεμίτω και τα χάνει όλα αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να το αφήσουν τίποτα όρθιο λοιπόν και έχουν τρομοκρατηθεί αυτοί τρέμουν αυτή. τρεμούν. Και αυτό βλέπετε τον κύριο Προπόπουλο, δηλαδή που είναι η πάνω στις συνεντέψεις. Και, θα, και να λέει, θα καταστραφεί το σύμπαν έτσι και αποφασίσει ο ελληνικό λαό να στείλει στον αγύριστο το λεγόμενο ισχυρό νόμισμα και την Ευρωζώνη. Λοιπόν... Κινδυνεύει όχι μόνο να πληρώσει όπο, όπως οφείλει να πληρώσει αλλά να πληρώσει και απε... λογοδοτώντας στην στη, στη ελληνική δικαιοσύνη. Για όλα αυτά Όχι μόνο και η προκατοχή του Όχι μόνο ο κύριος αυτός Υπάλε, Για ε, ε, Όλοι στη σειρά Βέβαια. Γιατί όλοι έχουν συντελέσει σε αυτό που ζούμε σήμερα Βέβαια. Δεν είναι έργο ενός και Εγώ λέω ρε παιδί Έτσι. μου απευθυνόμενος Ο οποιοδήποτε Έλληνα Συμφωνεί η διαφωνή με αυτά που λέμε mm -hmm. Δεν θα είναι το, το πιο όμορφο όνειρο Και το τελευταίο Έλληνα Να του δει να λογοδοτούν Στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί Δεν είναι το πιο τρελό το πιο όμορφο όνειρο που μπορεί να έχει ένα Έλληνα πολίτη που βιώνει αυτήν την κατάσταση τη χώρα του, όχι τώρα βέβαια. Εδώ και δεκαετίε, αλλά να... τώρα πλέον έχει Δεν μπορεί κυμακολίες. να γίνει αρχή του καινούριου, αν δεν τελειώσουμε με αυτά τα ζητήματα. Ακριβώ. Θα είναι κουτσί πάλι η δημοκρατία σαν τη μεταπολίτευση, Ξώς, Δημήτρη. <laughs> Καταλαβαίνετε, αυτό θα είναι δε... το πρόβλημα. Δεν ζούμε σε μια ομαλή περίοδο. Όπου τέλο πάντων συγχωρείται το να μην ξέρει. Συγχωρείται το να θέλει να γίνει Σε ένα σύστημα. Που το κοινοβούλιο προσφέρει μόνο μία χρησιμότητα mm -hmm. στους κατακτητές για να σου επιβάλλουν φορολογίε ή όλα αυτά τα μέτρα. Και όλα αυτά που θα πούμε στους φίλους που βρίσκονται στο κοινοβούλιο και το παίζουν την μνημονιακή. Mm -hmm. Γιατί εγώ mm -hmm. του θεωρώ φίλου πραγματικά, ανεξάρτητα ότι ριζικά διαφωνούμε και ενδεχομένω να βρεθούμε αντιμέτωποι όταν θα είναι η κρίσιμη ώρα. Mm -hmm. Στο χαράκωμα που λέμε, έτσι. Λοιπόν, στου φίλου ότι αυτό που κάνουν. Ειδικά εάν τώρα στη μάχη των μαχών, όπως είπε ο κύριος Λαφαζάνης και πολύ δικαιοί είχε, δεν επιλέξουν να σταθούν στην πράξη με το λαό που υποφέρει. Κατεύουν κάτω δηλαδή στο λαό που υποφέρει. Και επιλέξουν να νομοποιήσουν την ψήφιση αυτών των μέτρων με την παρουσία τους στη Βουλή. Mm -hmm. Να ξέρουν ότι διαπράττουν το αδίκημα τη συνένοχή. Και γι' αυτό θα λογοδοτήσουν. Σωστά. Λοιπόν, πάμε να, να ακούσουμε το βελτιδίσιο, να κάνουμε μια μικρή διακοπή δηλαδή και θα επιστρέψουμε. Ε, εσείς συνεχίζετε και μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε. Στο 54344 γράφετε ΠΑΜ και ΝΟ και το μήνυμά σας. 54344. Σε λίγο πάλι μαζί, εκπομπή ΑΕΣΛΟ. Λοιπόν, εδώ εκπομπή ΑΕ, μαχτής δύο και μαζί σας, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Σας λείψαμε λίγο, διότι αυτή η δεν είναι και λίγο κουτσί. Το ε, δεχνάμε... Κολοβό Κοινοβούλιο, κουτσιβδομάδα. Κουτσιβδομάδα, ναι. Αύριο απεργούμε εμεί οι δημοσιογράφοι, mm. την Πέμπτη ξανά απεργούμε. Έτσι, μια μικρή, σε παρακαλώ, παρένταση, επειδή ο κόσμο, θα το ξαναπώ, δεν τα προβλήματά μα, μια φορά να μπείτε στην ιστοσελίδα τη ΕΣΥΑ, εσια.gr, και θα δείτε στι ανακοινώσει, θα δείτε κάθε μέρα υπάρχει και κάποια απεργία σε κάποιο μέσο. Επειδή οι ε, συνάδελφοι δεν πληρώνονται, mm. έτσι, υπάρχει επίσχεση εργασία, υπάρχουν δηλαδή, πολλά προβλήματα. Θα τα Υπάρχει δείτε ένα μια φορά, θα πείτε. Ναι. Θέλω να το ομολογήσω. Ποια. Το θέλω να πληρώνω για τη δουλειά του. Αυτό το βίτσιο, α πούμε. Αυτό ας πούμε, είναι φοβερό. Νομίζω ότι σιγά-σιγά όπω θέλει να πάρει την τράπεζα είναι το ίδιο, στην mm -hmm. ίδια κατηγορία. Σιγά-σιγά ε, αυτό αρχίζει και... και τελειώνει το όνειρο. Λοιπόν, <laughs> όχι, δεν είναι όνειρο, είναι βίτσιο διότι πρόσεξα να δε τι γίνεται α πούμε. Αμήβητο ο κ. Προβόπουλο για τη δουλειά του. Ο κ. Σπραγόπουλο δεν αμείβεται, δεν ασχολείται με χρήματα. Ο κ. Σπραγόπουλο δεν είναι υπεράνω χρήματα για πάρα πολλά. Καταλαβαίνετε, ναι, ναι. δεν έχει τέτοια ζητήματα. Ποιο είναι υπεράνω χρήματον έχει πάρα πολλά. Δεν πάρα ξέρει πάρα. και τιμέ. Ναι. Ξέρει πόσο κάνει αυτό, πόσο, κάνει, πόσο στοιχίζει ναι, το, ναι. το ενίκιο τα λοιπά, Δεν, δεν τον αφορούν αυτά. Είναι, ναι. Ναι. Ε... Ξέ, θέλω να, να, να πάμε ναι. σε ένα θέμα που ξέρει, είναι αυτέ τι ημέρε με αφορμή και την Coca-Cola που έφυγε. Ναι, ε... και να ξέρουν οι εργαζόμενοι. Mm. Ειδικά στην yeah. τώρα κόλα, ο τρόπο σα θα κλείσει. Yeah. Α, ούλιο ευχαριστώ. Right right. yeah. Είναι γέρο λόγο, ah, επειδή είναι... ξέρω πως λειτουργούν οι πολυεθνικές yeah. ξέρω yeah. δηλαδή yeah. πώ θα, θα, θα είναι. Τα βήματα, yeah. πάει για... το πρώτο πράγμα που εξασφαλίζουμε είναι πρώτον νέα έδρα. Δεύτερον, χρηματοδότηση. Τρίτον, το Αυτά τα δύο τα έχει πάρει. Και την Εύρα και τη χρηματοδότηση ναι. την πήγε ήδη. πάμε για εργοστάσιο τώρα. Ναι. Δηλαδή πάει οι επενδύσει εδώ, αν πέσουν στα 300 ευρώ, στα 400 ευρώ κάτω ο μισθό, <χω> θα έρθουν όλοι και θα ανοίξουν τα εργοστάσια του. Τώρα τα παίρνουν τα εργοστάσια του και φεύγουν. Εμεί ναι. φωνάζουμε εδώ και μήνε ότι η Ελλάδα βρίσκεται όχι απλά σε διαδικασία πτώση επενδύσεων, ναι. αλλά σε διαδικασία αποεπένδυση. Ναι. Ο λόγο είναι απλό. Γιατί βλέπουμε, α πούμε, και φίλου που μα ε, μας ε, ε, αναμεταδίδουν πληροφορίες ναι. κάτι ιστορίες περίεργε ότι ο άλλος έχει. Γιατί φεύγουν, α οι εταιρείε κτλ. Για έναν βασικό λόγο. Ναι. Δεν μπορούν να έχουν οικονομικό σχεδιασμό σε τέτοιο περιβάλλον. Δηλαδή, μια εταιρεία σε τέτοιο επίπεδο mm -hmm. πρέπει να έχει οικονομικό σχεδιασμό τη τάξη τη τριετία ή τη πενταετία. Ναι. Τώρα δεν μπορεί να κάνει οικονομικός σχεδιασμό εξ Δεν μπορεί ένας τέτοιο οργανισμός που είναι και υπερεθνικός, είναι πολυεθνικός δηλαδή, υπερεθνικός mm -hmm. ουσιαστικά είναι, δεν είναι πολυεθνικός, mm -hmm. λοιπόν να έχει κομμάτια τα οποία αδυνατεί να ξέρει με ποιο τρόπο θα μπορούν να οργανώσουν την παραγωγή του ή τη δραστηριότητά του στα μερίδια αγοράς που κατέχουν για... για με έναν επιχειρησιακό σχεδιασμό τριετία ή πενταετία. Και τώρα να κάνει, είναι ζήτημα αν μπορεί να κάνει τριμηνία ή εξαμηνία προβόλη. Γι' αυτό φεύγουν. Σε τέτοιε συνθήκε οι μακρόπνοοι επενδυτέ σηκώνουν και φεύγουν. Είναι οι πρώτοι που σηκώνουν και φεύγουν. Και αφήνουν πίσω του ένα χάο το οποίο μπορεί να τα εκμεταλλευτούν μόνο εκείνα τα κομμάτια ε, των επενδυτών τη αγορά που λέγονται βάλτσο, δηλαδή γήπε, όρνια. Μόνο τέτοια επενδυτέ προσεγγίζονται σε αυτέ τι συνθήκε σε χώρε σαν τη δική μα. Άρα νο, είναι, πάει και αυτό ο μύθο. Σήμερα καταρρύπτουμε το ένα μύθο μετά τον άλλο. Δεν Άξει. είναι μύθο, ε, είναι, είναι οικονομική λογική. Ο... Που... Όχι, αυτό που πασάρει <κλει> <πας κλει> ότι οι παιδιά θα έρθουν επενδύσει και δηλαδή τώρα βλέπουμε οι εταιρείε να φεύγουν, να κλείνουν. Ναι. Και ζητάμε από του ακροατέ όποιο δουλεύει για τέτοιε εταιρείε. Να. Να πει τι είναι η εμπειρία του. Εγώ είμαι σίγουρο 100%. 100%. Yeah. Όποιο δουλεύει σε ελληνικέ εταιρείε και έχει εμπειρία θα σου πει ότι έχουμε περιορίσει δραστικά mm -hmm. τον το κύκλο των εργασιών μα μέσω από τη διάθεση προϊόντων που διαθέτουμε στην ελληνική αγορά. Το έχουμε περιορίσει. Άλλοι τα έχουν μαζέψει. Έχουν περιορίσει δραστηριότητε. Έχουν κάνει διάφορα. Mm -hmm. Ή τα μαζεύουν και φεύγουν. No. Λοιπόν, γιατί. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει οικονομικό σχεδιασμό. Θυμάμαι το μάνο το καγκλαμάνου ήταν διευντέ του 9, no. ε, εποχή. Οικονομική διεύθυνση του ομίλου, στον οποίο ανήκει και το ΡΑΔΙΟ 9, yeah. του ζήτησε για πρώτη φορά να κάνει ένα business plan. Ένα επιχειρησιακό σχεδιασμό. Yeah. Του λέει: Σε παρακαλώ, κάναμε ένα business plan για την επόμενη πενταετία. Έρχεται ο Μάνος, που δεν είχε ξανακάνει ποτέ τους το και μου λέει: Ξέρει, μου ζήτησαν αυτό. Yeah, Πώ να βοηθήσει, α πούμε, γιατί μου, να πούμε τι ακριβώ. Και... και γελάγαμε όταν άκουσαμε, πενταετία. Τι πενταετία, <laughs> <πέτα αιτία>, ναι. <laughs> <laughs> Είσαι μετακαλάσσο, βεβαίω μετά από πολλά mm -hmm. συνειδητοποίησαν και, αυ... και, και, και οι στούροι. Που διοικούνται του οργανισμού οικονομικά. Mm. Γιατί μιλάμε για στούρνου. Το ah, ξέρω, να... το έχω ζήσει. <laughs> ε, ε, στούρνου όταν ζητάνε, <laughs> και, ειδικά στα μέσα μα και στι ενημέρωσει, right. στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, και που το ξέρει πολύ καλά, να ζητά επιχειρησιακό <laughs> <Εγώ>, σχεδιασμό <laughs> πενταετία. Πρέπει να δεν στούρνο. Ούτε δεν μπορεί τώρα να δουλεύω. στην οικονομική διεύθυνση τέτοιου ομίλου. Λοιπόν, είναι κάποιο που συγκινείται Mm. Ότι είναι παιδί μου, πέρα από χρόνο, τότε ήταν χρόνος, Τώρα mm. πλέον δεν γίνεται καν ο χρόνο. Mm. Δεν μπορεί να έχει πρόβλεψη. Και οι πρόβλεψεις του χρόνου, βεβαίως την στον αέρα. Διότι, βεβαίως ο ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου ομίλου προτίμησε το μέσο να το θάψει και να κλείσει άλλε πολιτικές συμφωνίε παρασκηνείου έτσι. Που το συνέφεραν. Τώρα... Αυτή είναι η αμαρτωλή ιστορία των, ε, των ναι. μέσων στην Ελλάδα. Έτσι Σωστό γι' αυτό, σε αυτό το επίπεδο και το χρησιμοποιούνται για κάτι άλλο. Στην Ελλάδα έχουν ακόμη προσωποπαγή διοίκηση <coughs> ή ιδιοκτησία. Αυτό είναι το δράμα των μεγάλων επιχειρήσεων <coughs> για όσου έχουν δουλέψει εκεί πέρα. Ιστο πολιεθνικέ βέβαια. Ε, αυτό το προσπαφαίζεται δεν υπάρχει τόσο πλέον, έχουν έχει εξαφανιστεί, αλλά έχει παραμένει το μεγάλο πρόβλημα. Mm. Δεν, και εκεί είναι στούρνοι ορισμένοι. Δηλαδή δεν μπορούν να καταλάβουν εύκολα οι οικονομικοί διευθύντε Ευρώπη, ότι ο άλλο που είναι ο οικονομικό διευτητή στην Ελλάδα μια πολιτιστική, δεν μπορούν να του δώσει έτσι, πλάνο ή στόχου mm. ε, για την Ελλάδα σε αυτή την, αυτή την κατάσταση. Οπότε αντιλαμβάνονται και περνάνε κάποια χρόνια, γιατί αυτοί οι πολυεθνικοί οργανισμοί είναι πιο γραφειοκρατικοί από το γραφειοκρατικό ελληνικό κράτο. Και ο οποίο πιστεύει ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία, αντί και κολοκύθια <laughs> με τη Ριγανη, δεν έχει δουλέψει πολύ. Και σε θα πάμε μπροστά. Και ειδικά σε κεντρικά <laughs> όργανα <laughs> πολυεθνικών <laughs> για να καταλάβει τι σημαίνει πραγματικά yeah, γραφειοκρατία yeah, yeah. και δυσκίνηση γραφειοκραία μέχρι. Αηδίας. Για έτσι και τι πολιτευντικέ καταλάβανε μετά από πέντε χρόνια η και των κεντρικών οργάνων mm. αυτό που τους λένε οι τοπικοί διευθυντές του ότι είναι παιδιά. Mm -hmm. Εδώ γίνεται mm -hmm. ο χαμός της Αρκούδας. Δηλαδή πώς να κάνω πώς να σου πω ε, mm. εδώ είναι θα μείνουμε περίπου σε αυτό το θέμα διότι έχουμε στη τηλεφωνική μα γραμμή μια φίλη της Ευρωποίησης στη Βασιλεία η οποία ε, ζει κάτι που ζουν πολλοί Έλληνες είναι αυτό που λέμε το όνειρο ότι ε, δουλεύουν και δουν και να πληρωθούν ναι, αυτό, το αυτό το, το ναι παιδί μου, ότι μα δουλεύεις και θε για να πληρωθείς και διαμαρτύρονται και όλες που δεν πληρώνονται αν είναι δυνατό. Ναι. Λοιπόν, και δουλεύεις μια ιστορική επιχείρηση στο Πεντελικό Βασιλεία. Καλημέρα σας. Καλώς. Τι. Λοιπόν, είσαι στο, στο Πεντελικό ε, και πόσους μήνες έχετε να πληρωθεί το Βασιλεία. Έχουμε να πληρωθούμε αρκετού μήνε. Έχουμε ανεξόφλητου το... μισθού, μάλλον από το Δεκέμβρη του 2011. Σωστά το είπε, γιατί θα έχετε και ανεξόφλητους λογαριασμού, αυτό είναι σίγουρο. Όχι, και λογαριασμού έχουμε. Α από το 2011 έχετε δηλαδή μισθού, να δείτε. Αναπληρωμένα, ναι. Από το Δεκέμβρη του 2011 μπήκαμε στην περιπέτεια, ξεκίνησε η περιπέτεια από το καλοκαίρι του 2010. Μα... Ε, άρχισαν οι καθυστερήσει στι δομέ μα, στους εργαζόμενου. Ε, και σταδιακά ξεκινήσαμε από δύο μήνες, γίνανε τρεις ε, παρά τις υποσχέσεις της επιχείρησης ότι πολύ γρήγορα θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το θέμα Σας ε, λέει το γνωστό βάλτε πλάτη παιδιά και εμείς πέρα, όλοι το μαζί Το έχουμε ακούσει ναι. πάρα πολλές φορές ε, ναι. Το βάλτε πλάτη ναι. και αυτοί που θα βάλουν πλάτη θα δικαιωθούν ε, ε. Και θα του στηρίξουν. Παλιά το Α, Και παρά... μετά θάνατο. Έτσι. Παρά το ότι κάποιοι τελικά ε, βάλανε πλάτη, κάποιοι μείνανε, ε, κάποιοι συνάδελφοι δεν προέψαν στην επίσκεψη που ναι. ε, ε, κάναμε 30 άτομα. Mm -hmm. Κάποιοι μείνανε πίσω για να προσπαθήσουν. Κάπως έτσι το είδανε. Τέλο πάντων, μείνανε πίσω και αυτοί που βάλανε πλάτη προσπαθεί τώρα να του ε, ε, ε, ξεριζώσει. Θα έλεγα να του διώξει. τους βέβαια, τουλάχιστον 10 μήνε και αυτοί. Μάλιστα να τους διώξει και αυτούς <κυρ> με το δικό του τρόπο. Εσείς εκτός είχατε μία διαμαρτυρία. Εμείς είχαμε χτες μία διαμαρτυρία στο Ξενοδοχείο με τους συναδέλφους ε, και θα συνεχίσουμε τις διαμαρτυρίες μας μέχρι να μπορέσουμε να ε, πάρουμε τα χρήματά μας. Ε, ε, έχουμε προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και όλες, ε, έχουμε, προβεί στο, έχουμε κάνει διαμαρτυρίες στην Επιστότητα εργασία, ε, στο Υπουργείο Εργασία, έχουν γίνει καταγγελίες στο ΣΕΠΕ. Ε, για τη μαύρη εργασία που απασχολεί στις θέσεις μας. Δηλαδή στις θέσεις όταν λες μαύρη εργασία, τι έκομαι κάνει δηλαδή η επιχείρηση. Έχει ανθρώπους τους, έχει ανθρώπους ο οποίους ε, ε, δουλεύουν εκτακτά το προσωπικό που λέμε, mm -hmm. χωρίς να κάνουν αυτούς, πολλούς τους περισσότερους από αυτούς να τους ασφαλίζει. Ε, και κατέχουν τις θέσει εργασία, τις οποίες ήμασταν εμείς οι μόνιμοι επί, μπορώ να σας πω υπάρχουν ε, επισκεφέντες ε, που εργάζονταν και 20 και 23 χρόνια μέσα και 25 χρόνια μέσα Μάλιστα, είμαστε όλοι έξω στον δρόμο, όλοι με οικογένειε, ε, απληρωτή και συνεχίζει και δουλεύει η επιχείρηση παρά τις όποιες καταγγελίε έχουν γίνει σε όλα τα νόμιμα και αρμόδια όργανα να και δουλεύει με το σοπικό... Και σα αντιμετώπιση και φιλικά η επιχείρηση, ε. σας έστειλε την αστυνομία. Εκθεθεί, ναι, βέβαια μόλι φτάσαμε ε, και εκείνο συνέβη απειλητικά, απελευθετικά είναι δύο πολλών συναδέλφων και μάλιστα είχαν δύο περιπολικά. Μάλιστα. Για να τον προστατεύσουν από του θερμοκράτε. Θα δει με τα σπίτια του να πάρουμε <laughs> το γάλα και το ψωμί στα παιδιά του και να ε, τι από. Ναι, μα αντιμετώπιτασαμε με αυτό τον τρόπο, βέβαια δεν φύγαμε, παραμείναμε. Ε... Ο κύριο Βρούτη αυτό ο υπερασπιστή των εργαζομένων που βρίσκεται ακριβώ. Ε, δεν νομίζω να βρίσκεται ποτέ για μα κάπου. Mm. Ε, βρίσκεται πάντα για του ε... Έχει δεν ξέρω, πιο σοβαρά πράγματα. πράγματα. Ε, υπερασπίζεται τα εργατικά δικαιώματα πέθανε στην Τόκα. Έχει σκληρή πράγματα. Για εμά δεν, δεν είναι που φενά. που Γνωρίζω πολύ καλά ότι όσοι συνάδελφοι έχουν προσπαθήσει κατά κυρίω τι διαμαρτυρίζει να έχουν σε επαφή να. Προβάλλουν τα αιτήματά του είναι άφαντος. Ποτέ δεν βρίσκεται, δεν υπάρχει, είναι όμω διαθέσιμο για τα συμφέροντα των ε, ξένων ε, που έρχονται εδώ να ισοπεδώσουν το, το σύμπαν, Τον ελληνισμό, τα δικαιώματά μα, τα εργασιακά, τα, τα πάντα. Για, για αυτού του ξένου υπάρχουν πάντα. Για εμά πουθενά. Ανύπαρκτη. Και ξέρω το, ε, αυτό το φανερώνει και η, η, η, η όλη προσπάθεια, η απουσία μάλλον του κράτου στι διαμαρτυρίε μα, οι επίσημε διαμαρτυρίε στο κράτο. Δεν έχει έρθει ούτε η επιθεώρηση εργασία, ούτε, ούτε, ούτε κανένα για να κλείσει την επιχείρηση. Ε, δ, όχι, δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν έχουν κάνει τίποτα ή προφανώ δεν ξέρω. Έχω αρχίσει να σκέφτομαι ότι κάποιο εμποδίζει αυτό το πράγμα. Τον έλεγχο. Είναι το άορατο χέρι τη αγορά. Τον, τον έλεγχο. Δεν θέλουμε. Ε, και να σα πω και κάτι άλλο. Δεν επιθυμεί κανεί να κλείσει η επιχείρηση. Όμω αυτή η αδικία που υπάρχει η βάρο των εργαζομένων και μόνο δεν την δε, ανεχόμαστε. Δε, δε, δε, δε Μα πρέπει να κλείσει η επιχείρηση ε, για, έτσι, να σταματήσει, για, <laughs> για, για να σταματήσει αυτό, έτσι, Ά, να Για, ναι, να Εάν ε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος, είναι άδικο αυτό που συμβαίνει. Όχι μόνο, και αλλά στις... και για την προστασία των εργαζομένων Ακριβώς. που αναγκιάζουν να δουλέψουν μαύρη εργασία. Ακριβώς. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει ναι. να κλείσει η επιχείρηση. Δεν είναι και δικητικό εδώ. Όχι. Δεν είναι να μου κάνεις κάτι κακό Καμία, και σε εκδικούμε. Είχαμε, είχαμε τελείω άλλη πρόθεση, να τα στηρίξουμε, να τον βοηθήσουμε, αλλά ανοχή. Ηταν ε, η βάρο μας, Ηταν mm -hmm. αλλεπάλληλε οι φορέ που ε, πήραμε υποσχέσει ότι θα πληρωθούμε. Ηταν αλλεπάλληλε. <συσίλια> Πολλέ μέσα αυτά τα δύο χρόνια. Βασιλεία, για μένα είπε στην πρώτη κλειδί. Που τη λέω το τελευταίο καιρό πάρα πολύ. Όση ανοχή δείχνουμε, τόσο αυτό θα λειτουργεί ει βάρο ε, μα. Ε, ε, ναι, αυτό πρέπει Ναι, δεν είναι η εποχή τη ανοχή. Είναι, είναι η εποχή που πρέπει να λειτουργήσουμε τελείω διαφορετικά, όπω λειτουργείτε εσεί τώρα, που έχετε ενωθεί και δίνετε έναν αγώνα. Και ελπίζω βεβαίω ε, να, γι... να σταματήσει να είναι μεμονωμένα, να ενωθείτε και με άλλε εταιρείε, με, με ε, ε, εργαζόμενου σε άλλε εταιρείε, σε άλλε επιχειρήσει που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και να κατεβείτε σε έναν κοινό αγώνα. Ε, νομίζω ότι αυτό, ε, πρέπει να Πιστεύω πρέπει να... ότι αυτό πρέπει να είναι το επόμενο βήμα. Ε, ε, εύχομαι και πιστεύω να, να κρατήσει αυτό που στα σκαριά βρίσκεται τώρα, αυτό το, η συνένωση αυτών των δυνάμεων που, που λένε: Όχι, φτάνει. Ας ενωθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη λέλαπα που θα μα κάψει αν την αφήσουμε. Θα κάψει τα πάντα. Βασιλεία, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μα σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχόμαστε καλό αγώνα και ευχαριστώ. θα είμαστε δίπλα σα. Ευχαριστώ πολύ. Και ένα μήνυμα από το ραδιό σα ότι θα συνεχίσουμε θα αγωνιστούμε μέχρι τέλου, μέχρι να κερδίσουμε. Είναι υδρότητας μας, χρήματά μας ε, τα έχουμε δουλέψει ε, με, με πολύ κόπο ειδικά σε αυτές τις δουλειέ. Καλό Αυγόνα Να είστε καλά, ευχαριστώ Πέστο. όχι πες Τη <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Τι> Θυμήθηκα <μύθικα laughs> που έκανε ο κύριος Γκάπ <laughs> <laughs> τη μυστική συνάντηση με τους καναλάρχες και τους μηδιάρχες <laughs> <laughs> ε, Στην αρχή των πρώτων μνημονίων στο πετελικό. Στο πετελικό. Μα είναι ιστορικό με το τους πετελικό. Με τους αλαφουζέου και τους λιπούς ψυχάριδε. Yeah. Λοιπόν, εκεί πέρα τρώγανε και συντρώγανε και αποφασίζανε με ποιο τρόπο θα θανατώσουν τη μνήμη, συνείδηση για την ηθική του ελληνικού λαού. Mm. Είσαι... Χαίω. <laughs> <laughs> τίποτα δεν είναι πια <laughs> Το έχουμε πει αυτό. <laughs> Έτσι. Λοιπόν, ε, εκπομπή ΑΕ, εδώ μαζί σας Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα, και εσεί το 54344 στέλνετε το μήνυμά σας, και ενώ και το μήνυμά σας. Ε, επαναλαμβάνω λίγο, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο και επειδή αύριο δεν έχουμε εκπομπή, την πέμπτη δεν έχουμε πάλι εκπομπή, κάποιοι ίσως δεν έχουν ακούσει από την αρχή, Έχετε ας πούμε μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας <coughs> Με συγχωρείτε Το πολύ μέχρι την Παρασκευή Μην το πάμε πιο αργά παιδιά Να καταθέσετε τα δικαιολογητικά Για τη συλλογική αγωγή Στα γραφεία Όπω υπάρχουν αυτά Υπάρχουν οι διευθύνσεις <coughs> Το γραφείο που μπορείτε να, ε, να πάτε, έτσι και τα ωράρια Στην ιστοσελίδα ε, του επαμχελάς.gr Και στην εκπομπή αε.gr να σας πούμε επιπλέον ότι η εκπομπή ΑΕ από την εποχή την παλιά εποχή, από την πρώτη περίοδο, έχει καθιερώσει... <laughs> ναι. Λοιπόν, έχει καθιερώσει έτσι μία πρακτική να βρίσκεται κοντά στον εργαζόμενο ή στον αγωνιζόμενο Έλληνα και με αυτό το σκεπτικό θα συνεχίσουμε και αυτή τη φορά, αυτή τη φορά λέγοντας ότι όχι απλά είναι βήμα για οποιονδήποτε θέλει Mm. Ε, να, να πει αυτό που τον απασχολεί ή πραγματικά αυτό που τον βονά ή τον αγώνα του που δίνει είτε ατομικά είτε συλλογικά όπως για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στο Πεντελικό αλλά θα εφαρμόσουμε και εδώ την παλιά γνωστή συνταγή mm -hmm. που εφαρμόσαμε στο εκπομπή ΑΕ επειδή για μας η ενημέρωση πρέπει να έρχεται απευθεία από το λαό για το λαό mm -hmm. ε, όπως πραγματικά οφείλει να είναι ένα δημοκρατικό ραδιόφωνο ένα δημοκρατικό μέσο μας και της θα πρέπει να σας πούμε ότι θα α, α, βρούμε τεχνικά τον τρόπο και έχουμε βρει τον τεχνικό τρόπο να βρεθούμε ξανά και να επαναλάβουμε από τους χώρους δουλίας <κυκυκυκ> από τους χώρους όπου αγωνίζονται αυτοί που αγωνίζονται, εργαζόμενοι. Θα εκπέμπουμε από εκεί. Θα, mm? θα κάνουμε εκπομπές ζωντανέ από εκεί, να δώσουμε το μικρόφωνο κατευθείαν στους ανθρώπους εκείνους που παλεύουν, ε, αν θέλετε, είναι οι παλαιστέ της ζωής. Ναι, λοιπόν, <κοί> ανεξάρτητα αν, αν φέρουν στολή. Στόχο του εγκλίματο ήδη πλάνε προ... τόπο εγκλήματο. Ανεξάρτητα αν, αν φέρουν στολή ή δεν φέρουν στολή, ναι. ανεξάρτητα με το αν είναι ο δημόσιο ο χώρο, δηλαδή η δημόσιο ιοκιστή σε κάποιο Υπουργείο Γιο ή, ή είναι ιδιωτικό ο χώρο θα το κάνουμε έχουν προγραμματίζουν ανάλογέ εκπομπέ, όποιο θέλει ή όποιοι θέλουν mm -hmm. να συμμετάσχουν σε μια τι ειδικέ εκπομπέ, να οργανώσουμε στο χώρο του. Το Ερχόμαστε και καλύτερομα... στο ε... ε... ε... χώρο σας. Είναι λίγο ξέρεσες. Ανάλογοι συνθήσετε είμαστε διαθέσιμοι. Και μπορούμε, έχουμε ήδη συζητήσει και με συνδικαλιστές οι οποίοι, ε... να το πούμε έτσι, θα θέλαν θα να, γίνει να γίνει μια, μια τέτοια ιστορία. Ναι. Άλλωστε η παλιά εμπειρία δείχνει ότι οι εκπομπές που έγιναν σε χώρου. είχαν εξαιρετική επιτυχία με την έννοια της προβολή, όχι μόνο της προβολή των προβλημάτων και τιμάτων, αλλά και τις γνώσεις, δηλαδή κάτι που ακόμη συζητιέται mm -hmm. με πάρα πολλούς φίλους που άκουγαν την παλιά εκπομπή ΑΕ ακόμη συζητάνε το τι μάθανε από την εκπομπή μου στο ΙΓΜΕ που είχε γίνει τότε που κανένας δεν ήξερε, το διαλύουν το τεμαχίζουν Ακριβώς και απολύουν το προσωπικό και... για να το διαλύσουν ένα από τα πιο σημαντικά δημόσια ερευνητικά έδρυματα της mm -hmm. χώρας μα γυρίζουν mm -hmm. κυριολεκτικά στην νεολιθική εποχή κλείνοντα τα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα της χώρας σε μια εποχή όπου η γνώση, η έρευνα είναι βασική παραγωγική δύναμη mm -hmm. του ανθρώπου και συνολικά μιας κοινωνίας και αυτοί τα κλείνουν λοιπόν, τα διαλύουν λοιπόν, πέρα από το ότι γνωστοποιήθηκε το ζήτημα αυτό και σήμερα κανένας ή τέλο πάντων ελάχιστον μπορούν να πούν δεν γνωρίζουν για αυτό το έγκλημα ακόμη συζητούν το τι υπόθηκε σε εκείνη την εκπομπή, οι επιστήμονε δηλαδή του ΙΓΜΕ mm. που είπαν τον πλούτο που αντιπροσωπεύει το ΙΓΜΕ για την Ελλάδα. Και τι ακριβώ συμβαίνει. Ε, νομίζω ότι αυτό θα είναι. Όπω yeah. επίση και για το ΕΛΚΕΦΕ που κάναμε αντίστοιχα ή την κατάληψη του Υπουργείου, του το πρώην Υπουργείου Ανάπτυξη που εκεί είναι το εντυπωσιακό. Εμένα μου έχει μείνει περισσότερο αυτή για τα οικονομικά στοιχεία που είχαν δοθεί. Mm. Ξέρετε η ίδια συγκρασία τα στοιχεία που είχαν δώσει οι συνάδελφοι, η πιο δυστυχισμένη περίπτωση ήταν αυτό της χαλιβουργίας που προσπαθήσαμε τότε στην υποκατάληψη της να κάνουμε με, α, α, α, α, αίτηση των, με αίτηση των ίδιων των εργαζομένων. Αλλά mm -hmm. δυστυχώς ο κομματικά ελεγχόμενος μηχανισμός συνδικά του συνδικάτου που οδήγησε στην ΉΤΑ και στην εξαθλίωση του εργάτες της χαλιβουργίας δεν δέχτηκε με κανέναν τρόπο να υπερασπιστεί τα συμφέροντα τα δημόσια των, α, των εργατών μέσα από μια τέτοια εκπομπή καθότι του χάλαγε την κομματική μανέστρα με αποτέλεσμα να τους οδηγήσει στην ήττα που τους οδήγησε και να τους εξαθλίωσει με το τρόπο που συνέχεια, τους εξαθλίωσε το στο βωμό της κομματικής κομμιμότητας τι να κάνουμε αλλά μην συνεχίζουμε ε, δυστυχώς ήταν η πιο δυσάρεστη στιγμή που έχω περάσει ποτέ mm -hmm. να βλέπω του εργάτε να του κολλάει στον τοίχο ένας γραφειοκράτης τη εργοδοσία επειδή οι συνδικαλιστές τους δεν ενδιαφέρονταν να υπερασπιστούν τους εργάτες. Έτσι. Και αυτό ήταν από τα πιο δυσάριστα, αν θέλει και λόγω ιδεολογίας, να το πούμε, έτσι. Αλλά και λόγω προσωπικής τάση, α πούμε, επειδή εγώ από αυτού προέρχομαι και δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσω. Πάντως το, το μόνο σύγχρον να καταλήγουμε το ζωντανό, το πούμε έτσι, mm -hmm. είναι μια εμπειρία που δεν περιγράφεται. Αντί δηλαδή αυτό το να, να είσαι ζωντανά, είτε στον χώρο εργασία που μπορεί να είναι μια. Δεν χρειάζεται πολλέ μάσκε. Κατα... Είναι... Αποκαλύπτουμε τι πραγματικά συμβαίνει Ράβο. και αυτό που ακούει καταλαβαίνει ακριβώ. Είναι καταλητικό δηλαδή, προ mm. πολλέ κατευθύνσει. Και αυτό mm. είναι σημαντικό και γι' αυτό θα επανέλθουμε και θα το, mm. το στείλουμε αυτό. Κάτι τεχνικά είναι βέβαια. Το στήσιμο yeah, αυτό. Ναι. Λοιπόν, και όποιο ακριβώ θέλει. Μέσω διότι email στην εκπομπή μπορεί να μα στείλει ένα email στην εκπομπή. Έτσι, η εκπομπή παπάκι, gmail.com και θα έρθουμε σε επαφή μαζί um yeah. του για να δούμε πώ θα το οργανώσουμε. Φύγαμε λίγο από το χρόνο, θα δώσουμε τη σκητάλη στο Χάρη Πότσαρη. Θα τα πούμε τώρα την Παρασκευή. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού. Να στείλουμε χαιρετίσματα στην Κατερίνα, μα έχουν στείλει κάτι μήνυμα γιατί γιορτάζουν σήμερα τα 100 χρόνια απελευθέρωση. Γιορτάζουν την απελευθέρωση σε συνθήκε κατοχή. Ναι, Και γι' αυτό το λέω, έτσι, κλείσει η Πολύ ωραία. Λοιπόν, <Ρι> ε, ε, να είστε καλά. Πάντως να γίνει η γιορτή τη απελευθέρωσης μήνυμα ή προμήνυμα της νέας απελευθέρωσης που πρέπει να έρθει σύντομα. Εγώ μπορώ να πω το εξή, απλά να δώσω την πληροφορία, ότι 22η Οκτωβρίου κάποια καλά παιδιά, καλά παιδιά πραγματικά, οργανώνουν παρέλαση με το ενίο παλαϊκό μέτωπο και τις μπλούσες του όχι. Λοιπόν, Να δω το να ναι, που μπροστά στην παρέλαση και τι σου κόσμους Καλό απόγευμα παιδιά, την παρασκευή πάλι.